Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε στην πλατεία Radio είναι εκπομπή Αθεόφοβη. Καλησπέρα, ναι. Σε όλους. Έχουμε εδώ σήμερα στην παρέα μα τον κύριο, τον κύριο Μπαρδούζα. Έχουμε τον Παξι Γερμάνικα. Δεν έχω όνομα. Τον Παναγιώτη. Κοντά στο όνομά μου σοβαρά τώρα. Πώ oh, το θα με αφήσει την εφημερίδα μου. Πόσο τον άνθρωπο είναι, δεν ξέρει πώ το λέω. Παναγιώτης ωραία, χάρηκε. Έτσι, Ναι, εντάξει, χάρηκα. Μη φωνάσεις, πας το ξύλο του λέω, θα σε πατήσουμε το τρακτέρ. Εγώ αυτό που σε διαφήνει, αν Με Ποιο παιδί μου. Ο Πού στο σχολείο καφέ με Άσο, ρε κρατάει εδώ από τα κεβί μέταλλα. Ακούμε και είναι σαντανικά πράγματα και δεν, δεν χάνει <resse controlled audible> τα λόγια, να πούμε. Λοιπόν, θα παρουσιάσει τον κόσμο εδώ πέρα πια, Ναι, είμαστε οι αθεόφοβοι. Μπράβο. Είμαστε αθεόφοβοι και έχουμε σήμερα μια εκπομπή για τι προφητείες. Και έχουμε καλεσμένο εδώ το φίλο μα τον Μπαρδούζα που ήρθε από το χωριό να πούμε το τρακτεράκι. Ναι. Επίση, θα ήθελα να πω στου ακροατέ ότι άμα θέλουν να μπορεί να στηρίζουν στο Facebook ή στη σελίδα του πλατεία Radio ή. Είναι να μα πάρουν τηλέφωνο στο 210 642 Άμα του μάθει σχέση με. Ναι. 541 Εντάξει ναι παιδιά, συγγνώμη κιόλα. <laughs> Δεν πειράζει, κάνει δουλειά σου. Δεν θα είναι έχουμε καθιεσμένο να εκπομπέσουν. <laughs> <laughs> Έλα δε... Α, αυτό που του βάζει να πούμε. <laughs> <laughs> σε καλάμε στην εκπομπήση να πούμε και. Τι σε σύρε! λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Τι ακούγαμε εγώ με το Capsule Chaser από του Τζέικα. Από Το Από τον Τζο Νικάς Ήταν ο Τζο Νικάς, είσαι αυτός Ο Τζο Νικάς Ο Τζο Νικάς, εγώ νικάω, εσύ νικά. Ποιος νικάει, τι μιλέ τώρα Καλά που λοιπόν. τους μωράκες κύζουμε <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τέλος πάντων <laughs> Τέλος πάντων, <laughs> Τέλος πάντων. <laughs> Εντάξει μην είναι αυτόνιστου τέτοιου ναι. Λοιπόν και τώρα ακούμε Στίβ Ρεϊβόν Οφόσον δεν μιλάμε ακούμε Vaughan, έτσι. Ναι. Μιγάλο, Για να μην <laughs> μιλάμε να δούμε Αλλά, δε, να, Θα βάλω να ακούσουμε <laughs> Αλλά να σου πω κάτι, από προφητείες τίποτα. Δεν είχε ιδέα από προφητείες, έτσι, δεν είναι σαν κι εμάς να πούμε ξέρουμε, μης ξέρουμε, ο Τζόνις ο Κάσης, τίποτα, λοιπόν, ακούσουμε λίγο στη Ιβροϊβόνη. Βασικά θέλω να πω κάτι στους μα ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται για τίποτα και να μην τους μοιάζει τίποτα, δηλαδή τώρα έχουμε ρε παιδάκι μια κυβέρνηση, η οποία εντάξει δεν είναι... Δεν εξυπηρετεί του πολίτε, υπάρχουν άνεργοι, άστεγοι ξέρω, και. Σωπά, αφού δίνει καλύτερη, το πρωτογενέ πλεώνασμα, ρε τη τώρα. Καλύτερη. Κοινωνικό ε, μέρισμα ε, δίνει. Για ε, δίνει. Γιατί, γιατί, για θε. Για, ήταν γραμμένο, α πούμε. Ήταν γραμμένο το κοινωνικό μέρισμα. Το, Μ, αυτό. Ναι, ήταν, το πλεώνασμα. Ήταν, ήταν το γραφτό τη κοινωνία μα αυτό. Αντάξει, άμα. Κοίταξε, δεν γίνεται κάτι χωρί να έχει προφητευτεί πριν, έτσι. Ε, ναι, ναι, πόσα λε. από το προ και ε, όχι του φήμη που λένε οι άλλοι, ξέρουν την ελληνικά τάκα μου. Από του φήμη λέγω δηλαδή και τα λέστα. Λέγω κάτι από πριν. Όχι, είναι φυτέβο από πριν, κατάλαβε. Σπέρνουν την είδηση και θα έρθει ο καιρό και θα πραγματοποιηθεί. Θα χάσουμε το Στίβ Ρευβόν με αυτό που λέμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Στίβ. Πάμε να ακούσουμε το Στίβ. Του βάλω πάλι από την αρχή εδώ πέρα έτσι. Το κουμπάκι και πάμε να ακούσουμε τον Στίβ Stick with her until the end of time Oh mm -hmm. Και επιστρέφουμε στον πλατεία ρέντιο, ακούσαμε Steve Revon. Γιατί επιστρέφουμε, γιατί λέει επιστρέφουμε. Είχαμε φύγει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εδώ δεν είμαστε. Εδώ είμαστε. Ε, τότε πώ επιστρέφουμε να πούμε, τριλάνει να πούμε. Λε και είχαμε φύγει, εδώ δεν είμαστε, ρε. Ψάχνει. ψάχνει ο άλλου χαμένου. Ψάχνει ο άλλου. Ψάχνει και μα του βρει, γράψε με. Εντάξει, ψάχνει ο άλλου. Και βγάζουμε εδώ και το βλάχο. Πλάκα Δεν κατάλαβα να πούμε, δεν το σαν το υπονοούμε, να πούμε, κάτι. Θα σηκώσω καμιά προφητεία, θα σε φύγει ο Τάκου να πούμε Πρόσχε κακουμίρι, ναι Πρόσχε γιατί εγώ τον Παππούσιο να πούμε Δεν τον έχω δει ποτέ Αλλά δεν έχει σημασία, τον έχω δει σε κάτι φωτογραφίε, εντάξει Θα σηκώσω καμιά προφητεία, νταν στο δόξα Πατρίνα, πούμε Γεια μου Λοιπόν, για πε τώρα Τι α πούμε, έχουμε έρθει εδώ στο πλατεία, ρίδιο Καλά, πλάκα κάνει, δεν με κοροϊδέυε Δεν με κοροϊδέυε Και να πούμε κολλασμένε Πα στην κόλαση, κολασαι. <laughs> Παίρνω στη λεφτά, δεν σπαρδούσα σώσει. Σιγά θα σα σώσουν. Θα αφήσω εκεί να κάνει στα καζάνια να πούμε. Ωραία. <laughs> λοιπόν, θα, θα διαβάσουμε προφιτίε, λοιπόν. Τι προφητείες, ρε. Εμεί θα διαβάσουμε προφιτίε. Εμεί Ά... θα, θα τι γέσουμε. Άκου, θα σου πω κάτι. Προ... Μι... Ναι, μι... Μι... μην είναι κοροϊδέψει σε βαρέ. <laughs> λοιπόν, άκου, θα σου πω τώρα, υπάρχουν κάτι ωραία σάτια να πούμε. Ξαλλού δεν βρήκε. Τι εκεί που μπήρε θα κάνουμε ρε Τέλος πάντων yeah. Λοιπόν δεν έχει σημασία Ακούμε του Λουρένα Μακείνους να πούμε Όποιος να ακούει από πίσω εκεί Άκου Μπαίνουν στο site ελεύθεριοι-έλληνες-blogspot.gr yeah. yeah. ελεύθεριοι-έλληνες-blogspot.gr Έτσι yeah. Λοιπόν Ελίζω δεν... πολύ ελευθερία Υπάρχει ελευθερία να πούμε Λυλίζομαι. Λοιπόν Λυλίζομαι άκου τώρα Δεν το ah. ξέρει εσύ Αλλά λέει Η CIA Διαβάζει τι προφητείε του Παίσιου Σάββατο 14 Ιανουαρίου του 2012. Έχει πληροφορίε ο άνθρωπος Έχει πληροφορίε. Είναι πληροφορίες το... πέναρξη λοιπόν. αυτή. Όχι, δε, δεν είναι. Δεν είναι μετά από το Δεν είναι. Θα δούμε και πιο φρέσκης oh. Αλλά την κοιτάω αυτή γιατί έχει ενδιαφέρον. Καταλαβες oh. Γιατί να πούμε η ΣΥΑΕ ψάχνει τι προφητείε. Λοιπόν, για να διαβάσουμε τι λέει. Λέει: Η ΣΥΑΕ έχει δρύσει απόρριτο τμήμα αναλυτών που ασχολούνται με τι προφητείε. Εντάξει. Η ΣΥΑ έχει ιδρύσει πριν από 12 χρόνια ένα απόρριτο τμήμα. Το πε αυτό, ρε, μεγάλο το ξαναγράφει. Λοιπόν, πληροφορίε θέλουν να υπάρχει ολόκληρο αναλυτικό τμήμα τη μυστική υπηρεσία, το οποίο ασχολείται με ό,τι θεωρείται απόκριτο ή μυστικιστικό, και προσπαθεί να δέσει του παζλ διάφορων προφητικών παραδόσεων από όλα τα μήκη και τα πλάτη τη γη. Σώπα! Προκειμένου να τα εντάξει στη δική τη αναλυτική διαδικασία. Πόσο μάλλον όταν και η ίδια η ΣΥΑ ότι σύντομα. Θα έρθει κάτι μεγάλο που θα... Δεν μιλάει σεξουαλικά έτσι. Yeah. Yeah. Λοιπόν, που θα ταράξει για τα καλά τα λιμνάζοντα ύδατα του πλανήτη. Και συνεχίζω να συνεχίσω λίγο ακόμα. Έχει ενδιαφέροντο. Yeah. Προσκ... Yeah. Yeah. Λέει, στο σχετικά πρόσφατα 2001 εκδοθέν βιβλίο για τον Γέροντα Παΐσιο, λόγι χάρη του Σχησοφίας, από τον Ναγιουρίτη, πατέρα... Μακάριο αγιανίτη, αγιανίτη λέει; Ναι. Αγιανίτη λέει, Αγ... λέει. Αγιανί... τι λέει; Αγιανίτη. Δεν κορο. Θα συσκανθεί. Λίγες ώρες. <laughs> λοιπόν, η αφήγηση είναι του γέρου τους παίσιου λέει ε, αναφέρονται οι προβλέψεις του για τη Ρωσία και την Τουρκία. Έτσι; Ναι. Λοιπόν. Ναι. Δεν θα διαβάσω τώρα την τέτοια, δεν θα διαβάσω <συσκ> την προφητεία το Μελετήσουμε να πούμε μερικά πράγματα μονάχα γιατί άμα τη διαβάσω όλη, <συσκ> θα <τρελαθούν, συσκ> όλοι θα τρελαθούν όλοι, θα βγουν από το σπίτι, θα τρέχουν σαν τρελίε στου δρόμου. Να πούμε. <συσκ> Έτσι. <συσκ> Αλλά πρόσεξε, τι θα κάνουμε. <συσκ> θα τα πείτε εσεί λιγάκι εδώ πέρα, αυτά εδώ. <συσκ> <συσκ> <συσκ> να ψάξω εγώ να βρω κάτι ωραία επιδησιαστικά που έχω. Να έχουμε την ευλογία να πούμε του γέροντα. Ευλογή τόσο δυοσημών πάντοτε γίνικια ο κ. Ωραία των αιώνων. Λοιπόν. Συνεχίστε θεόφοβοι! Συνεχίστε τα βρόκα, οι να πούμε, συγκλογιστικές τώρα! Ναι! Θα διαβάσετε προχειρία! Είχαμε μείνει να συμβίσω είχαμε μείνει για να συνεχίσεις! Είχαμε μείνει εδώ! Μπράβο! Ελημερώστε του κόσμου ρε! Πριν 50 χρόνια μαζί με τον γέροντά μου τον Ιωσήφ τον Έγκληστο συναντήσαμε ένα Ρώσο μοναχό γέροντα! Γιατί διαβάζεσαν ο Μόκολος! Γιατί δεν θέλω κανένα κανένα να τονίσει τον μοναχό σου, δηλαδή μόνο του, καταλαβες <γώ> ναι. Ένα γέρο, μοναχό, δεν είπε ναι, ναι. Αυτό, τονίσει του τη μοναγικότητα Έλα, διάβασε το εσύ, δεν θέλεις Δεν διάβασε μωρέ τώρα τελειώνες Βλέπεις τα ραζάκια τώρα Για να τον ενισχύσουμε για τα αδεινά του ρωσικού λαού Και την δοκιμασία των πιστών από τον κουνισμό, θελήσαμε να το δούμε τι έγινε, εκεί διαβάζω. Ναι, δεν ναι. ναι. Θελήσαμε να δώσουμε θάρρος λέγοντας τα λόγια παρηγοριά. Αυτό όμω λέει, δεν είναι τίποτα κανόνας, είναι που θα κρατήσει Κρατήστε. 70 χρόνια. <laughs> Σοβαρά τώρα. <laughs> δηλαδή, για να τον ενισχύσουμε για τα δυνάτρια ο Σιπούλαου και τη δοκιμασία, το πιστώνουμε τον κομμουνισμό. <Κεταλώ να τις θυμάσεις> Ήταν πολιτικά συνειδητοποιημένος ο Γέροντας Έκλειστος Καταρχάς ποιος είναι ο Γέροντας Έκλειστος Καταρχάς ποιος είναι αυτός Καταρχάς ποιος <είναι> αυτός> <Κεταρχάς> ακόμα μες <συγκόνας> η Δεν ξέρω για... Έχω... Ναι. <Κεταρχάς> ναι, ναι, για μένα, πάντως εσύ θα καείς Τα καείς Εγώ δεν τα να κάνω Εγώ μου <Κεταρχάς> κάνω άλλη <Κεταρχάς> επάγγελμα Τι είναι εδώ Εκατοντά ετηρής, 1904, είναι καινούριο. Ρε καινούριο είναι, αλλά οι ψαλμοί είναι παλιοί να πούμε. Ρε παιδιά να διαβάσουμε εδώ στο, στο λαό. Ε, διάβαζε εσύ, εμείς βλέπεις εδώ πέρα, κάνουμε ε, ένα μας φροντίζουμε, φροντίζουμε. φροντίζουμε, φροντίζουμε να. μείνει πω... εκεί που ο Γκαγκά τον ρώταγε που το ξέρει τον Γέροντα. Ναι. Εσύ πως το ξέρεις, ρωτήσαμε. Θες να το γυρίσουμε σε ρολάκι, να ρωτάς, να κάνεις τον ένα να κάνω τον άλλον, να το προχωρήσουμε έτσι. Ναι, έλα. Πέρα, Ά, Κάτσε. Πέρα. Πέρα, ρολάκι, λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν. Έχω ποιο Ο ογκαγκά ή ο γέροντα. Ναι, ο γέροντα που έχει το μεγαλύτερο. Τι είναι, Ξείτε το μεγαλύτερο. Ποιο ε, είναι, γονεί. Ε, γονεί. Όχι, τίποτα άστο. Α, τα αφήνουμε, ωραία, προχωράμε. Βγάλα αυτό από τη μέση, με ενοχλεί. Δηλαδή, γονεί. Ναι, λοιπόν, Κατα... πάμε. Λοιπόν. Εσύ πως το ξέρεις ρωτήσαμε και η απάντησή του. Δια, Διαβάσει το σενάριο, εσύ κάνεις το ρόλο. Λες, εσύ πώ το ξέρει, και εγώ σου απαντάω. Α, εσύ πώ το ξέρει. Το 1917, mm -hmm. όταν επικράτησε ο κομμουνισμός, ουχ, ο χριστιανισμό κηρύχθηκε εκτό νόμου. Και όποιο κότονε χριστιανού ήταν ήρωα. Mm. Παρένθεση. Ήταν και ενημερωμένο πολιτικά ο γέροντα. Ε, ναι, οι χριστιανοί πανικοβλήθηκαν, οι μεν πλούσιοι δραπέτευαν προ την Ευρώπη. Οι δε άλλοι έτρεχαν στου ναού ελπίζοντα ότι ο Θεό θα κάμει θαύμα να του σώσει. Σε ένα μεγάλο ναού των Αγίων Αποστόλων μπήκαν περίπου 5.000 χριστιανοί. Οι Μπουλσεβίκοι, όταν του βρήκαν, έβαναν φωτιά στο ναό. Ένα από του χριστιανού δεν πέθανε. Χριστιανού είχε κατορθώσει να ανέβει ψηλά στου τρούλου, ήταν σοκλέα, <laughs> θα το πούμε αυτό, που είχαμε μείνει, που είναι, είναι τρούλι, και έμενε δίπλα από ένα παράθυρο και ανύπνευ. Αυτός λοιπόν μου είπε, όταν ήρθε η ώρα που άρχισε ο κόσμος να πεθαίνει, κλαίγαν και φωνάζαν, παρουσιάστηκαν οι 12 απόστολοι Χωρά στον Τουρούλο Και τους είπαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν διότι δεν του επιτρέπει ο Θεός Ε, είναι κανόνες για τις αμαρτίες μας που θα κρατήσει 70 χρόνια Σοβαρά τώρα Δηλαδή, δηλαδή, οι Χριστιανοί καίγονται από του κομμουνιστέ μέσα σε μια εκκλησία, προσεύχονται να του σώσει ο Θεό και εμφανίζονται εδώ <σώ> και του λένε δεν μπορούμε να σα σώσουμε από αυτά τα 70 χρόνια να υποφέρετε. Ελά, τι είναι 70 χρόνια, ρε τίποτα δεν είναι να πούμε. Σοβαρά. Α μπροστά στην αιωνιότητα, σοβαρά μιλά τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω τι να Κάτσε, δηλαδή, τη ρωσική επανάσταση ουσιαστικά την έκανε ο Θεό για να του τιμωρήσει. Για 70 χρόνια. Το είπε ξεκάθαρα λέει. Εγώ νόμιζα πω το είχε κάνει ο ίδιο. λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπο. Εγώ, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορική ανάλυση εδώ του Γέροντα είναι γενιαίο δρόμο. Εγώ ναι. να ρωτήσω κάτι. Εφόσον, εφόσον ο Θεό έχει αφήσει ελεύθερου του ανθρώπου. που το ξέρει δεν ναι. του ναι. Έτσι λέει η θρησκεία. Δεν ναι, κάνω εγώ, δεν τα ε, λέω. Καταρχήν ε, ε, ε, το λέει αυτό ε, ο ε, σοβαρότητο ε, μπλόγγερ εδώ πέρα. και οι του, οι οποίε βαίνονται αξιόπιστε. Και σε <Πιέτε> Αυτό βγήκε το 2001. Κάτσε να δω, περίμενε Λέει <Ρέει> ε, Ημερομηνία, ημερομηνία, ημερομηνία, ημερομηνία, ημερομηνία βγήκε το 2012 <Ρέει> βγήκε <που> ρε <Ρέει> ah, <Ρέει> Τη χρονιά που άρχιζε το τέλος του κόσμου <Ρέει> Πρώτα δηλαδή συμβαίνουν τα γεγονότα και μετά βγαίνουν οι προφτείες Σήκω Τι, κει <Ρέει> κύριε. Κάτσε πάνω στο τρακτηράκι μου λε, Σήκω το τρακτηράκι ρε Χαμένε στο... Ο Λευγιέ. Λευ... Πρόσκεψε το Λευγιέ. Ακροατάκου <laughs> μου, τι ζει και εσύ ένα δράμα μαζί μα εδώ πέρα να πούμε. Ένα δράμα ζει. Λοιπόν, έχω φέρει κάτι ψαλμουδιέ να πούμε. Θα πάτε ψυχικόταρα κούνημα τώρα. <συγικότερα <συγικότερα <συγικότερα> λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλάβαμε τώρα είναι. Μην ψέλνει ρωτά, μιλάω. Λοιπόν, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι είπε ο Παστίτσιο. Τι είπε ο Παστίτσιο, όχι ο Κανή. Παστί... Ο, <συγικότερα> <συγικότερα> ο... ο Κανή. Το κουρδέψε. Ο κανιέτα. Λοιπόν, ο Κανιέφτια είπε να πούμε το Κανιέφτια, το σκυλάκι είπε λοιπόν ότι η Ρώσικη Επανάσταση την έκανε ο Θεό. Ε, για να τιμωρήσει του κομμουνιστέ. Ε, ε, εγώ δεν κατάλαβα γιατί να του τιμωρήσει, ήταν να τιμωρήσει του Ρώσου για 70 χρόνια. Αφού οι Ρώσοι πριν είχαν ναι. τον Τζάρο, ήταν ο ήταν το ναι. Γιατί Να του τιμωρήσει. τιμωρήσει για αυτά που θα κάνανε μετά, του θα έκανε ο Θεό όμω. Κατα... Κοιτάξτε, είναι λίγο σουρεαλιστικό αυτό. Είχε, είχε μια Έτσι, έχει ένα σουρεαλισμό να πούμε. Ο Μπριτών. θα πάθαινε η πλάκα τώρα εδώ πέρα. Με βρισκόταν. Ε. Είπα, αυτό είναι ελεύθερη παύλα Έλληνεblogs.gr. Οι πηγέ του, του συγκεκριμένου blogger η CIA είναι. Ε, ναι, ναι, έχει πηγέ. Αξιοπρόσεκτη. Να, να πούμε. Γνωρίζει ότι διαβάζει η CIA πάλι σου. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα. Εδώ, σε ένα χειρόγραφο στο Άγιο Όρο βρεθήκαν οι του Ρώσου νεου μάρτυρα. Κονστάντιο που μιλάει για τον Αρμαγεδόνα που έρχεται. Έρχεται. Τι είπε, Δεν μεγάλε. Έρχεται. Επίση, άκου, άκου, άκου, άκου. Είναι αυτό το blog είναι συγκλονιστικό Λέω, άκου Όταν σκουτωθεί αυτό που το όνομά του αρχίζει από όμικρον, όλα θα τρέχουν οι ελληνικιώδει ταχύτητε. Από όμικρον, για σκεφτείτε ρε, κανένα όνομα <laughs> από όμικρον. Θυμάμαι <laughs> έναν διαγωνισμό μαλακία πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, για... μην μιλά έτσι, ρε. Ένα διαγωνισμό σοφία πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Για το αν ήταν ο Ομπάμα ή ο Σάμα おπα. Πραγματικά υπήρχε δύο τύπη. Διαφορετική... Υπάρχει κανένα άλλο από όμορφον τίποτα. Απ' αυτή ο... Αυτοί λέγανε. Ο μαλάκα. Απ' λέγανε ότι είναι Ομπάμα. Αλλά όταν πέθανε Ο Σάμα, λένε. Μου <μμμ lost in IL1> <σάμα> <σάμα> yep. είναι όμως... Ο Σάμα. Τι, ο άλλο όμω, τι, Ουσάμα. Του μικρό το όνομα ή του μεγάλου. Και τα ίδια μέγιστα. Ουσάμα, Ομπάμα. Αναγραμματισμό ο... είναι ρε. Μπά... Ο... Τρει σύλλαδοι. Λοιπόν, πήραν τον Ουσάμα. Του κάναν πλαστική και του κάναν Ομπάμα, πρόσεξε τώρα, ε! Του έχουν κάνει. Γιατί άμα αλλάξει το όνομα, λιγάκι είναι ίδιο. Ε, mm. ίδιο. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Τραγουδάκι για... ή ψαλμοδία. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να βάλω μετά την ψαλμοδία να την έχουμε έτοιμη. Να την βάλεις Έτσι. Εχρηστό, αδελφή. Ε. Oh, Συμφωνάτε. Oh, okay. okay. mm -hmm. Ποιο είναι το αδελφή, ρε, αδελφή. Όποιο έχει τιμή μήκα να τη φέρει πίσω, εντάξει. Μην τριλένεσαι να πούμε. <laughs> λοιπόν, μου συβάζουμε ένα τραγουδάκι, τη συμβάζουμε. Πέσει από μουνάχο του αυτό, του ξαναχώνουμε από την αρχή. Ελπίζω δηλαδή ότι κάτι καλό κάνουμε εδώ πέρα. Του βάζω από την αρχή για να συμβάλλω το άλλο τραγουδάκι. Ή μάλλον. Άκου αυτό. Έλα, παιχνίδια. Λίγκε μισοναδόνι. Λίγκε Έλα, ρε. Ότι πάρετε ένα ευρώ! Ότι πάρετε ένα ευρώ! Και επιστρέφουμε στον πλανήτη. Χάπα στο, πλα στο διάλογο πάλι. Δεν επιστρέφουμε, εδώ είμαστε ρε χαμένοι. Θα σου πω αυτό το στιάκι το πάμε πριν. Ναι, εντάξει, δηλαδή φτάσει να πούμε. Έμα, ναι. Ναι, εντάξει. Για πε, ναι. Τι. Ποιο, πού, για τι Για τι Α το σπιράκι του πίδιου, με το τους το σπιράκι Δεν είναι κομμάτι Πού είχαμε μείνει, Σε προφητείες Σε, σε ποιε προφητείε έχουμε, Άλλο blog έχουμε έτσι ανάρπαστο. Συγγνώμη για του κομμουνιστέ που λοιπόν, του έστειλε ο Θεό στο βιβλίο. Εκτό από, από το Ελεύθερη, ελεύθερη Ελληνέ. Έχουμε και άλλο blog ανάρπαστο. Πρώτα απ' όλα έχουμε το paterpaissus.blogspot.gr. Εδώ είναι για να μην σε επικοινωνία με τον Γεροντά. Τελείω δηλαδή. Επίση, όποιο θέλει να μιλήσει με τον Γεροντά μπορεί να το κάνει έναντι στο facebook. Μην τον πάρει τηλέφωνο στο 216042 549. Το θυμήθηκε ρε, μπράβο ρε. Γεια σα. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό είσαι. Το θυμήθηκε. Θαύμα. Πρέπει να σηκώ ακροατάκο μου, δεν το διάβασα από χαρτί αυτή τη φορά, το είπα απ' έξω να πούμε. Έφαγα σοκολατάκι, αυτό και ήταν μου. να Να σε δίνουμε σοκολατάκια, ρε. Να τρώει σοκολατάκια να θυμάσαι. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Έχουμε προφητείε του Γέρντο. Έχουμε του Γέρντο Παίσιου να πούμε. Ναι. Για τα εθνικά θέματα Από του paterpaissius.blogspot.gr Έτσι δεν λέμε δικά μας πράγματα Ναι λοιπόν. Εδώ ε ε έχει και ώρα διαφήμιση Ένα ώρα βιβλίο έχει διαφήμιση ΛΟΥ Του Λιακόπουλου είναι αυτό Προφητής, Προφητής Μιλάμε για επιστημική ανάλυση Προφητείες και διδαχές Επίσης να πούμε ότι ο κ. Παίσιος Δεν έχει γράψει κάποιο βιβλίο Οτιδήποτε ακούτε και διαβάζετε και το του Παίσιος Είναι γραμμένα Από άλλους Δεν <Ρεβαια> ο... <Ρεβαια> φωνάζεις θα κουκάσουν οι ακροατέρε. Πού πούλησα να πούμε τρία κουράφια να το πάρω το μικρόφωνο πλάκα. Με κάνει και μιλά όσο δυνατά. Σε πιάνει από μακριά. Εντάξει. Α, πάμε. Λοιπόν, φόλου, λοιπόν, φόλου, για πε. Αφού ο πάμε πάλι. Λοιπόν, λοιπόν. Δεν θέλουμε να σε καταπιέσουμε να πούμε, αλλά να ξαναφουράξει πα στο μούτρο, εντάξει. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν για πε. Επίση, αυτό που ήθελα να σα πω, κυρία και κυρίε ακροατέ, ναι, είναι ότι ο Γεύοντα Παίσιο δεν έχει γράψει κάποιο βιβλίο και οτιδήποτε διαβάζετε είναι γραμμένα από άλλου. Που ισχυρίζονται ότι ήταν δίπλα στο Μπασίο και λένε τα λόγια του τέλο πάντων. Και από τον Βαδάκοπουλο. Λοιπόν, και, ναι. ακούστε τώρα, θα διαβάσω. Λέει: Και για την αδελφούλα μα στη βόρεια Ήπειρο, ο γέροντα, αφού πρόσφυγε και στου τελευταίου επισκέπτε που ήρθαν εκείνη τη στιγμή, κέρασμα, ξαναρωτά έναν από αυτού. Θα την πάρουμε την πόλη. Τι λε, Να κάνω εγώ τον Χρήστο. Κάνει τον Χρήστο. Λοιπόν, είσαι ο γέροντα. Εγώ είμαι ο γέροντα. Εσύ Τίποτα ρε, θα τρώει το σουκουλατάκι, ρε. Τι θες να κάνει εκπομπέ σήμερα, μόνο δουλεύει στη δουλειά. Αυτό είναι σουκουλατάκι. Αφού δύο άτομα είναι εκεί. Εδώ ρε, δύο άτομα είμαστε. Παπέρα. Χαμένοι Λοιπόν! Θα τυπά... Έλα, έλα, θα κάνει την, την αφήγηση ο Γέροντα. Ωραία, άντε θα κάνω την αφήγηση. Είμαι η αφήγηση. <laughs> έλα, αφήγηση λέγει. Ο Γέροντα, αφού πρόσφερε και στου τελευταίου επισκέπτε που ήρθαν εκεί τη στιγμή και έρασμα, ξαναρωτά έναν από αυτού. Θα την πάρουμε την πόλη. Τι λε, Εγώ θα πάω για τη βόρειο ήπειρο. Την πόλη να πάρουμε. Τη βόρειο ήπειρο και 7 άτομα την παίρνουμε. Επτά και εγώ 8. Πάρτηνα, Κι εγώ θα μεταφέρω <laughs> τα. Τα μάτια μου είναι τέτοια. Βγαίνοντα τώρα, ρε. Εσεί είναι. Πάπα. Κι εγώ θα μεταφέρω τα λήψανα του αγίου κοσμάτου ετολού, τα οποία είναι και βαριά. <laughs> Τι να πούμε, βρε παιδιά. Όλα τα λένε και τα γράφουν τα βιβλία μα εννοώ τη της εμπλησίας. αλλά ποιο τα διαβάζει ο κόσμος χαμπάρι δεν παίρνει κοιμάται με τα τσαρούχια mm -hmm. Mm -hmm. Ιερομονάχου Χριστοδούλου σκεύος εκλογής σελίδα 219. Έτσι μπράβο, ήταν απόσπασμα από το βιβλίο αυτό. Δεν τόσο εύκολο να την πάρουμε. 8 άτομα παίρνουν στι 7 και δεν την πάρουμε. Αλλά επειδή ήθελε να πάει και ο Χρήστο, άντε, 8. Να κάνουμε και ένα σκόντο να πούμε. Αδέρφια μου οι περώτε, ήθελε να πάει και ο Χρήστο. Μα ο Χρήστο την πάρει. Δεν χρειάζεται όλε τι Ο Σεπτεμβρίου. Ο Χρήστο, του ρωτάει τον γέροντα την πάρουμε. Την πάρει, του λέει 7 άτομα την παίρνουν. Ο Χρήστο ήταν, έτσι. Ο Χρήστο. Ο Χρήστο θα ήταν ο 8 Ρε θα γκρεμίσετε το σταθμό να έφερε κανεί το νόμο του μετσοκάκι. Ρε παπάνου. Ρε κάμω την τρύπα. Πάρ το πόδο από εκεί. Α μα πει δείξτε το λέει. παπάνου. Ναι, ναι. Μην μιλάτε για τον γέροντα. Σεβασμό, ναι. Σεβασμό, ναι. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε πολλά τέτοια ρε. Ένα και μόνο και δύο. Τι λέει εδώ, τι λέει εδώ. Αλλά, πρόσεξε. Λέει, από το έκτο βιβλίο τη σειρά με του λόγου του γέροντα Παησίου περί προσευχή. Όταν όμω δείτε συμφορέ στην Ελλάδα. Του κράτου να βγάζει παλαβού νόμου και να υπάρχει γενική αστάθεια, μην φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεό. Κάτσε ρε. Όπω φυσικά και το έχει κάνει και πολλέ φορέ άλλο το δηλαδή, η ιστορία. Μπράβο. Πήγε για πάνω. Δηλαδή, πάντα... πρόσεξε. Ναι, 400, 400 χρόνια τουρκοκρατία. Πριν ακόμη, πριν ακόμη να γεννηθεί ο Χριστό, ε, Όχι, είχε γεννηθεί. Το πριν να γεννηθεί, mm. την Ελλάδα την προστάθευε από τότε, έτσι. Ναι. Έρχονται οι Ρωμαίοι, την καταλαμβάνουν. Ωραία. Περνάει, περνάει, περνάει, γίνεται το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος του Βυζάντιου. Τι να μετά, οι Βυζαντινοί, την Ελλάδα. Την προστατεύει ο Θεός. Εντάξει, μετά έρχονται οι Οθωμανοί. Ωραία. Τι καταλαμβάνουν την Ελλάδα. Την προστατεύει όμως ο Θεός. Έτσι. Γίνεται η Επανάσταση του 1821, να πούμε, να φύγουν οι Οθωμανοί. Νικάνε οι Έλληνες, γιατί τους προστατεύει ο Θεός. Νικάνε οι Έλληνες, αλλά κερδίζουν. Αυτοί που μα δανείζουν να πούμε. Mm. Αγγλικά, οι Αμερικάνοι... Αμερικάνοι δεν είναι τότε. Να πούμε εντάξει, τέλο πάντων, Ρώσε ιστορίε κτλ. Γίνονται όλα αυτά τα κόμματα ταυτόχρονα, έρχονται οι Βαβαροί εδώ μα κυβερνάνε. Καλά, μην κάνουμε ιστορία να μα κυβερνάνε. Μα εγκαπέδευε. Όχι, Ρεπεντρί, δεν είναι δυνατόν. Γιατί? Πώ <στάξι> μα έχει γκριτώσει άλλε φορέ, κατάλαβε. Έτσι, μα γκριτώσει. Αλλούν εδώ λέει, <στάξι> όταν δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτο να βγάζει παλαβού νόμου και με γενική αστάθεια. <στάξι> <στάξι> Από τη το... μέρα ίδρυση του κράτου υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώ είναι η δημοκρατία σοβαρά τώρα. Άρα δεν μα δώσει χρέο. Αλλά δεν λέει πότε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Άργησε λίγα χρόνια. Περί, όχι, δεν άργησε. <laughs> δεν άργησε, δε. Το πα αλλούρε. Είσαι χαμένο. Ρε, τι είσαι εσύ, άθεο είσαι να πούμε. Τι είναι αυτά που λε. Θα σου πω εγώ. Εσύ τώρα ζει να πούμε πόσα ζει, 80 χρόνια. 100. 100. <laughs> Συλλόγω. Εντάξει. Ο Θεό πόσο είναι. <laughs> Δυσεκατομμύρια. Δυσεκατομμύρια. Ναι, κοιτά το ρολόι, εσύ μετράς την ώρα. Κάνει δείκνει. Θα κάτσει το θεό να κοιτά το ρολόι, να πούμε. Με. Τον ίδιο χρόνο έχουμε. Εχε, εχε, εχε, εχε. Είναι και άχρονο, δεν έχω ένα δίκιο. Α. Οπότε, λέω, όταν θα δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτο να βγάζει παλαβού και τέτοια. Εντάξει, αυτό δεν μετράει το χρόνο. Μπορεί να, να το κάνει σε 10 χρόνια, σε 100 χρόνια, σε 1000, σε 1000 τέρμινα. Δεν έχει σημασία. Καταλαβέ. Έτσι ναι. Ποι Waarβ είναι του Παστίτσιου Του Παστίτσιου, για Λέει, όταν θα δείτε λέει τους λαούς να σφάζονται, Τότε να ξέρετε ότι έχει ξεσπάσει πόλεμο. Σόπα, ρε τι έχεις τώρα ρε Αυτός την καλύτερος και τον Παΐσιου να πούμε. Επίσης λέει Όταν θα δείτε αρνιά να σφάζονται Να ξέρετε έχει έρθει Πάσχα εδώ, εδώ να πούμε ότι το έναυσμα για τη σημερινή εκπομπή ήταν το ωραίο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Στόχο. Τη δημοκρατική ah, εφημερίδα Στόχο. Πρέπει να διαβάσετε. Τι να πούμε τώρα, το έχουμε διαβάσει αθεόφοβο. πλατφόρμα.gr. Κάτσε. Συγγνώμη να σα πω κάτι, εσεί τώρα γιατί φωνάζετε. Ποιο φωνάζει, δε. Ποιο φωνάζει. Α, τώρα γιατί φωνάζει. Φωνάζει κανένα. Ποιο φωνάζει, δε φωνάζει κανένα. Δεν ξέρει, δεν καταφύγει κανένα. Τι δεν είναι εδώ. Παρακαλώ, δε. Εσεί είστε αθεόφοβοι. Λοιπόν, ακού εσεί ο αθεόφοβο, δε εμεί είμαστε θεοφοβούμενοι. Διαβάζουμε λοιπόν την Εφημερίδα «Στόχος» με ημερομηνία 5η 12 πόσο, 21η Απριλίου πόσο είναι. Εσύ? Λοιπόν, Δεν... λοιπόν δε... διάβασε εγώ εγώ, εγώ, εγώ Διαβάσω, διάβασε, διάβασε. Την Κυριακή 20. Αυτό είναι ο πρώτο έλεγχο. Την Κυριακή 20 Απριλίου για την ανάσταση. Μπράβο. Την Δευτέρα, 21 Απριλίου για την Επανάσταση. Μπράβο. Εμεί θα τη γράψουμε την ιστορία μα Να τη διπλή Πασχαλιά. Περίμενε τα Αυτά... λέγε ο δεν μου λες. αυτό που έχει τώρα που λέει Ακουστή 1η Απριλίου και έχει τα τάξη 21η Απριλίου και έχει τα τάγξε εκεί πέρα στη σελίδα Είναι η δεύτερη Πασχαλιά. Αυτό. Όχι ρε παιδί μου. Αυτό είναι το που έχουν βάλει στο στόχο να πούμε. Είναι, αυτοί... είναι το... το κανονικό του. Ναι, δεν είναι τρολ το δημοσίευμα. Α. Είναι κανονικότατο. Ε. Λοιπόν, είναι η Πασχαλιά. Η Πασχαλιά. Εκπλέον και η προ... λοιπόν. προφητεία. Πέσαν δύο Πασχαλιέ μαζί. Μπράβο. Η κανονική. Ποιο την έχει κάνει αυτή την προφητεία και... με δύο Πασχαλιέ. Ο Ιτολό. Ο Ιτολός. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ στο σπίτι σ τι σημαίνει αυτό δηλαδή, καμία σχέση έτσι, oh. μιλάμε για πασχαλιές και το Πάσχα που γιορτάζουμε Του έφτη δίπνη Πασχαλιά Η μία Πασχαλιά είναι η Ανάσταση του Θεανθρώπου Μπράβο. Η άλλη εδώ είναι η Ανάσταση του Έθνους από τον Εθνάρχη η Παπαδόπουλο oh. Δεν το είπα πολύ ωραία Καταπληκτικά oh. το έπαιζα yeah, Που να μόνο oh, oh, μαστοράκη oh, oh, δηλαδή Καλά το μαστοράκη. <laughs> το μαστουράκη τον έχω να πούμε <laughs> θα τον κάνει εκπομπή μια μέρα το μαστοράκι Είναι καλός Μαστουράκη. Εσύ ε, ε, ε, ε, του λέγω λιγάκι βλάχικα να πούμε. Εντάξει, του τη... σε το δουν με ε, ματιά Αυτό που κάνεις ε, να πούμε είναι λίγω, ρατσισμό, ρατσισμό. Είσαι ρατσίστας τρε. Ε, ρατσίστας μ, είσαι να πούμε. Δεν πει δεν είσαι ρατσίστας, εγώ είμαι βλάχος Α το διάλογο εκεί. Για να κατεύουμε να δούμε και τι άλλε αναρτήσει. Για να δούμε, κάτι να εδώ. Καλά, αυτό είναι. Α, το είπαμε αυτό ρε, το είπαμε την άλλη φορά ρε. Την προηγούμενη ναι, εκδήλωση. Έχουμε, έχουμε άλλο, άλλο κατεύθυνση. Άλλο. Πιο, πιο κάτω ε, είναι πιο είπαμε, πάνω ρε. το είπαμε. παιδιά Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, α, ορθόδοξη χριστιανική νεολαία. Α, α χριστιαν, η Ισου χριστιανικά και όλα τα κακά σκορπά, αυτό, πούμε... αυτό είναι να πούμε. Αυτό Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά πιστεύω σε το πράγμα που λέει Μην, βλασφη, μην βλασφημάτε Μήτε. Μήτε. Μετανοείτε. <Τελίου> και πέρα γράψτε την εικόνα έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια εικόνα λοιπόν που είναι ο Χριστό πάνω στο Σταυρό και ένα δίπλα του πετάει πέτρε, είναι έτσι ζωγραφιά, α πούμε έτσι. Και φωνάζει ΣΥΡΙΖΑ. <Τι ΣΥΡΙΖΑ. <Σινίδη> <Τινίδη> και, <πινίδη> και γράφει πιο κάτω. Και πιο πάνω δεξιά έχει το στρογγυλό, Ισού Χριστό Νικά και έχει το Σταυρό <Τινίδη> να βγει. <βγούμε. Τινίδη> στο Και από κάτω, τι λέει. Εάν επενεί στην αριστερά, λιθοβολή του νησου. Ορθόδοξη χριστιανική νεολαία Αθηνών. Οπότε, οπότε με το Σαμάρα, Αυτή το η Έτσι, Έτσι. Οπότε να, να ψηφίσουν κάτι αυτό άλλο. Αρχίζω να πούμε ότι. Αρχίζω να ότι. Πούμε... Επίση να πούμε ότι. Εγώ προσωπικά το σύμφωνο δεν το στηρίζω. Δεν στηρίζω γενικότερα τα κόμματα. Αυτοί. Δεν στηρίζουν τα κόμματα. Κα... Αλλά το συγκεκριμένο είναι η Κανέ... γελιογραφία μας, ναι. Κανένα μα να πούμε ναι Κανένα μας δεν το κάνει. Γενικότερα αυτή είναι η γελιογραφία. Έτσι εγώ. Έχουν ε, μοιράσει που λέτε λοιπόν κάποια χαρτάκια που λέει Κανεί χριστιανό δεν ψηφίζει του άθεου αναρχοκομμουνιστέ. Όποιο ψηφίζει του άθεου και γενικώ όλα τα μαρξιστικά μαξι... κόμματα ή του αναρχοκομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Αριστερά που υποστηρίζουν του αναρχικού στου εμπειρισμού του 2008, δεν μπορεί να είναι ταυτοχρόνω και χριστιανό. Ορθόδοξη χριστιανική νεολαία Αθηνών. Και να σε ρωτήσω εγώ τώρα. μα αρωτήσει, να ρωτήσουν, ρωτήσουν Ορθόδοξη χριστιανική νεολαία, ρε. Αλλά άντε, άντε ρώτησε, ρώτησε, εντάξει, άντε ρώτησε. Για πες. Ωραία. Ρώτα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι στηρίζουν το, το, το, τους ορθόδοξους χριστιανούς, ας υποθέσουμε τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ή τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Ε, δεν έχουν κάνει εγκλήματα. Ε, Εκεί είναι το θέμα, ρε. Ε, το... το θέμα είναι, είναι χριστιανοί. αυτοί. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, να σα πω κάτι: Οι Χρυσή Αυγή είναι ε, τέτοιοι σαντανιστέ. Το ξέρουμε από τα τέτοια που έχουν εκδώσει, από, από τα βιβλία του. Mm -hmm. Λοιπόν, είναι σαντανιστέ και τέτοιοι παγανιστέ και τα λοιπά. Mm -hmm. Λοιπόν, η... ο Σαμαρά τώρα είναι μασόνο. Mm -hmm. αποκλείεται. <laughs> Απο, αποκλείεται. Αποκλείεται, αποκλείεται. Mm -hmm. Ο Αντωνάκη. Mm -hmm. Όχι ρε. Mm -hmm. Γάμο το κεφάλι μου, μαλάκα, που σου το είπε την άλλη φορά που mm -hmm. δεν του λέω, εγώ το από μόνο του, έτσι. Λέω, mm -hmm. εγώ δεν είπα τίποτα. Υπέψω στο στόμα δεν λέω τέτοια πράγματα. εγώ. Λοιπόν, αυτή η τύπη να πούμε, όση σχέση έχει το προφυλακτικό με τις Ρέγγιες, ε, άλλο τόσο σχέση έχουν αυτή με τον Χριστιανισμό να πούμε, κατάλαβες. Yeah. Αλλά αυτή εδώ πέρα, η Χριστιανική Ορθόδοξη Νεολαία Αρχιπισκούπης Αθηνό, όπως λέγεται, στηρίζει τους άλλους, κατάλαβε. Εγώ, εγώ, ναι. εγώ μπορώ να καταλάβω ότι ψηφίσαι σαμαρά. Μπορούμε να δούμε και άλλε προφτίες. Ρε, από προφητείες, ναι. πες, ε... μου, πες μου γιατί πράγμα θες να σου πω προφητεία να πούμε, πες μου Έχω ό,τι προφητεία θέλεις Υπάρχει το site του καταπληκτικό που λέει προφητείες ορθοδοξίας, όλου μαζί, ένα, προφητείες ορθοδοξίας 1.blogspot.gr Έχουμε πάρει έργο εδώ, δηλαδή. έτσι, Έλα, δηλαδή. εδώ Έρχονται πίνα και δεινά στον κόσμο, καντιώτης Σώπαρε μεγάλε. Πώς, αυτό, το, αυτό, αυτό, αυτό είναι το πετυχημένο σαν, Λοιπόν, ανέβασε το όλο πάνω την αρχή. Αυτό. αυτό είναι καλό. Με τις αδικίες του Θεού. Αυτό είναι καλό. Λέω. Γιατί τα, μερικά πράγματα, παιδιά, τα επαναλαμβάνει πολλέ φορέ. Του γράφει εδώ, το γράφει στον τίτλο, του γράφει παρακάτω. Λοιπόν. Ε, αυτό, όταν έχει... πηγαίνετε στα λήψη Αγίων και στις εικόνες να διευκρινίζετε από το Θεό τι θέλετε. <laughs> Γιατί ο Θεό. Σωστό είναι αυτό, Γιατί ο Θεό. Είναι φλάκα. Εντάξει. Δεν θα κάνω την πρώτη ροφιλία. Αυτό είναι ύβρι να πούμε, άντερε. Είναι ύβρι, δεν θα ευρύζεται να πούμε. Δεν πέρα διαβάζουμε σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, καλό θα είναι όταν πηγαίνετε στα λήψη Αγίου και στι εικόνε να διευκρινίσετε το θέλετε. τι θέλετε. Θέλετε τη σωτηρία τη ψυχή σα. Ακολουθείτε Δεν είστε ερωτηματικό. Θέλετε τη σωτηρία τη ψυχή σα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν ρωτά. Εσύ σίγουρα θέλει τη σωτηρία τη ψυχή ή κάτι πράγμα που θέλει. Ακολουθείτε τις εντονές εκκλησίας. Θέλετε να εκφράσετε τη δυσαρέσκειά σας για τη δικαιοσύνη του Θεού. Ακολουθείτε τα παρακάτω. Πες τα παρακάτω. Μπράβο, πες. Εγώ για παράδειγμα δεν επιθυμώ τον παράδεισο. Oh. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη του Θεού. Πάντα προσεύχομαι για επίγεια ευτυχία. Υπεθυμίζω στο Θεό ότι γεννήθηκα έπειτα από τάμα του. σε έκανε τάμα, ο Θεός. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο πατέ Ελά ρε, μην μιλάτε έτσι ρε. Λοιπόν, λέει, υπενθυμίζω στο Θεό, πώ <σίλει> το υπενθυμίζει, γιατί μπορεί να το έχει ξεχάσει, έτσι. <σίλει> έχει και Alzheimer τόσα χρόνια. Όχι, εντάξει, λόγικο λόγικο. Λοιπόν, υπενθυμίζω στο Θεό ότι γεννήθηκα επί τα αποτάμα του. Δηλαδή, έκανε τάμα ο Θεό. Σε ποιον έταξε, σε ποιον. Αξιότιμο, εγώ κατάλαβα Όχι, όχι. Εγώ κατάλαβα τον πατέρα στο Μάλλον, θα το Ο Θεό έκανε ένα τάμα. Λέει, άξ θεέ μου, στον ή αυτό, αξ να γεννηθεί αυτός εδώ πέρα που γράφει το, το blog αυτό του προφητείες ορθοδοξία σε ένα τηλεία blogspot τηλεία διά το προτείνουμε να μπειτε επιφυλακτά ε, χάριστο λοιπόν και του υπενθυμίζει το, το, το του Θεού ότι αυτά και λέει ο Θεός μου κάνω τάμα να γεννηθεί αυτός που έχει αυτό το blog spot εδώ πέρα, πως το λένε, mm. και αυτά για να γράψει τη σελίδα. Αυτό. Κατάλυψη. Γεννήθηκε λοιπόν αυτός μετά από τάμα του Θεού. Γεια Ρίχτο. Γεια συνέχισε. Μετά τι λέει. Δεν επιθυμώνε οι ποσότα πειράματά του, στην παρένθεση, δο... τις δοκιμασίες του. Μπράβο. Τι γιατί γιατί... Λέει... γιατί πρόσεξε, ναι. γεννήθηκε με... μέσα από τάμα του Θεού. Ναι. Και του λες, τώρα που με γέννησε. Μην κάνει πειράματα και μαλακίες <σκοί> επάνω μου δηλαδή, έχει, έχει, έχει έναν ερωμό σκέψης Έχει ερωμό καλό <σκοί> και έχει δίκιο πάνω απ' όλα Δηλαδή καλά Καλά μαλακα πάνω μου θα κάνει τα πειράματα <σκοί> δηλαδή, Συγγνώμη κιόλα να πούμε Κάνε σε περίπτωση θέλεις ομπαδιά Το λέω από την αρχή στο Θεό Κάνοντας τάμα σε ένα λύψανο ή μια εικόνα λέγοντα χωρίς να ξεχάσω τα παρακάτω Για μέση συνταγή της δηλαδή Περίμενε, έχεις Λοιπόν, πάμε. Να το λέω εγώ ε, να το πω εγώ τα λέω Επιθυμώ ένα παιδί μόνο αν είναι προς το συμφέρον της ζωής του Και της ψυχής του Και χωρίς να πληρώσει αμαρτίες γονέων Δηλαδή Δεν πληρώσει μαλακής που έκανα εγώ εντάξει so, λοιπόν, Δεν δε θέλω δε. δηλαδή Παρένθεση Δεν θέλω δηλαδή να είναι πειραματό Κάτσε, γιατί ναι, είσαι πειραματόζερα. Σταμάταρα. Θα, θα κρίνει θα το... τον άνθρωπο εδώ πέρα. Απ' την ώρα, φτιάχνει τον άνθρωπο. Δεν φτάνει, δι... λοιπόν, <laughs> Δε φτάνει που σου δίνει. Προφηθεί λογοδοξία σε έναblogspot.gr. Να πει τι είναι αυτό. Περίμενε. Δεν φτάνει που σου δίνει τη συνταγή που θα μπορούσε <laughs> να την κρατήσει τον μπλοκάκι για να μην την πει σε κανέναν. <laughs> ναι. Έτσι, σε δίνει τη συνταγή του, τη λε και από πάνω. Περίμενε. Λοιπόν, <laughs> <laughs> <laughs> ναι. δεν γίνω ούτε πλησιάζουμε, ούτε νηστεύουμε παρά μόνο αυτό το κάνω γιατί εφόσον είναι δίκαιος Γιατί εφόσον, έτσι να το πούμε αυτό Και συντακτικά έτσι, το θέλω ότι ωραία Γιατί εφόσον είναι δίκαιος Θεωρώ δεδομένο ότι θα με βοηθήσει <Κι> Διαφορετικά μιλάμε για καθαρή αδικία Θεού Φέρνει δηλαδή τον άνθρωπο στον κόσμο Τον δοκιμάζει και τον αφήνει αβοήθητο χάνοντα και την ψυχή του <Κι> Διαφωνώ κάθετα ότι όποιο δεν εκκλησιάζεται Δεν νηστεύει, δεν κοινωνά Θα πρέπει να πάει στην κόλαση. Α, μιλάμε για επαναστατική άποψη μέσα στην Εκκλησία. Σε παρακαλώ, είναι αφή, ο τύπο. Είναι, είναι η συνιστόσα ρόζα τη Ορθοδοξία. Μπράβο, έτσι. Τσεκ και πάρα. Κλείνει στην Αυτό είναι ανταρσία να πούμε. Oh, αυτό έτσι. είναι πραγματικά. Είναι ανταρσία. Oh, yeah, λοιπόν, άκου τώρα. λοιπόν, αν ισχύει αυτό όπω έχει μεταφερθεί από του πατέρε τη Εκκλησία, μιλάμε για καθαρή άδικη θυσία του Θεού. Ο άνθρωπο εσπλάχνει του παιδιά να πει: Δίδε παίρνει ο Θεό να πει. Λέτε να παίρνει, μπα, όχι. Καλά, α το απομονώσω για λίγο έτσι. Λοιπόν. Αν ισχύει αυτό όπω έχει μεταφερθεί, ναι. Ο άνθρωπο είναι σπλάχνο του Θεού. Αν στέλνει τα σπλάχνα του στην κόλαση, ο Θεό με την ανοχή τη Παναγία, τότε μιλάμε για καθαρή αδικία του Θεού. Έχει... Η Παναγία, αν δεν αντιδράσει στη δευτέρα παρουσία, τότε οι τιμέ που έχει δεχτεί από του ανθρώπου θα είναι άδικες Για περισσότερα στο blog μου για τι αδικίε του Θεού, πατήστε εδώ. <ΣΣΣ> Το έχω πατήσει, ρε <ΣΣ> Το έχω πατήσει και λέγεται Αδικίε Θεού Παναγία και blogspotgr. Αυτό το blog που το έχει ο ίδιο. Αυτό είναι του ίδιου. Δηλαδή ο ίδιο με το ένα χέρι γράφει στο. Πε το ωραίο. Το... Στο, στο. Περίμενε. Στο. Προμηθείε οροδοξία1.blogspot.gr. Μπράβο και γράφει και στο. Αδικίε Θεού Παναγία και Αγίων Blogspot. Καταρχήν. Εγγραφήμενο <laughs> πράγμα. Yeah. Τέτοιο τίτλο, τέτοια διεύθυνση blogspot. Τόσο έξι. Δεν έχω δηλαδή. καλά να... Σου μένει κατευγνώμη. Είμαι σίγουρο ότι θα έχει και άλλα blog, αλλά μετά τα διαβάσουμε όλα και θα παραμορφωθούμε yeah. να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν. <laughs> να βάλουμε παιδιά έχω να βάλω τώρα μουσικούλα επειδή του τάξαμε έτσι ναι, ναι, ε, κάναμε τάμα και εμείς ψαλμαδύει. μόνο οι άλλοι θα κάνουν τάμα λοιπόν θα σας βάλουμε χωρίς πλάκα τώρα κάτι καταπληκτικό δηλαδή θα σας βάλουμε το γρηγοριανό μέλος βρήκανε κάτι τύπη κάτι χαρτιά να πούμε με κάτι με λόγια αυτά για του θεό και δεν συμμαζεύεται ναι. έτσι λοιπόν <laughs> και είναι μια χουρουδία εδώ πέρα super duper και Ακούστε, δηλαδή δεν έχω λόγια Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Θα, θα ακούσετε, θα πάθετε κλειτουριδικού σπασμί θα πάθετε Είναι καταπληκτικό, βάζω Θα παίξει background Ναι, yeah, ναι, θα yeah, παίξει yeah. και στο background και θα ακούσουμε Πά κιόλας Πάντα λίγο ακούστε. log out να το... Ναι, ναι, περίμενε Να ναι, τα ακούσουμε να... Μπούμε, ακούστε, ναι, ναι, ακούστε κι ναι, εσείς Σείδω, λοιπόν <cinemat> nehme nehme> θα, του, θα του πω εδώ τώρα Επιστρέψαμε λοιπόν στην πλατεία po Λοιπόν για, για πείτε παιδιά για πείτε <ου> Είχαμε μείνει στον τύπο του καταπληκτικό αυτό <ου> ναι, Έτσι Λοιπόν περίμενα να ανοίξω να βλέπω εδώ το Εννοώ και α πούμε. Κρίσω ότι μια από τι μεγαλύτερε αδικήσει του Θεού αυτόν τον ωραίο χέρι ο οποίο μοιάζει με τον ψαναντώνη. Ωχ. Με την πανούση. Η ανθρώπινη ζωή. Πραγματικά. Κινδυλιά, άμα γυράσει ο πανούση κτλ. Και, <laughs> και αδυνατήσει. <laughs> και, <αφήσει> το... <laughs> και αδυνατήσει. Ναι. <laughs> Έχει αδυνατήσει λιγάκι τώρα γιατί είναι άρρη στου καημένου. Λοιπόν. Ε, θα γίνει ίδιος με αυτόν εδώ πέρα θα είναι. Δεν ξέρω ποιο είναι τώρα αυτό. Να είναι ο Παίσιο. Όχι, δεν είναι ο Παίσιο. Ο Παίσιο είναι από κάτω. Ο Παίσιο είναι από κάτω, έτσι. Μπράβο. Αυτό ποιο είναι τώρα. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λέει. Παιδιά είναι ο πανούση και μα κοροϊδεύει. Παιδιά είναι ο πανούση και, και έχει πάει στο άγιο όρο σίγουρα. <laughs> λοιπόν, μια από τι μεγαλύτερε. Είναι πρόσφατο, η ανάρτηση είναι πρόσφατη, έτσι. 6 Απριλίου του 2014. Λέει, μια από τι μεγαλύτερε αδικίε του Θεού. Οι περισσότεροι άγιοι τη Ορθοδοξία επιδίωκαν να μαζεύουν ασθένειε έτσι ώστε να έχουν πνευματικό μισθό. Τι πληρώνονται Επιδύω, δηλαδή. εδώ πέρα έρχεται ένα περίεργο. Οι περισσότεροι άγιοι επιδίωκαν να μαζέψουν ασθένειε. <laughs> δηλαδή τι έλεγα. <laughs> Όποιον είσαι έξω, κάτσε να βγούμε το μπλουζάκι, χωρίς μπλουζάκι να ρωτήσω. Όχι, αυτό τι έχει, λοιπόν, να το του πιδείξα. να προκουλήσει, ξέρει τέτοια <laughs> πράγματα. <laughs> λοιπόν, ε, τι ασθένεια είναι τώρα, πάρει ξένα ένα μα Μιλάμε για τώρα, έτσι. Αν δεν βγαίνει με το χεί να πούμε, έτσι βγάζει πνευματικό μισθό. Λοιπόν, το, τόσο ο Γέροντα Πορφύριο, αυτό είναι ρε. Ο Πορφύριο, καλά τον αναγνώρισε, ρε. Πορφύριο και... είναι. Που... Το βλέπει. Ε, λοιπόν, ε, με τον πανούση. τον με τον Λοιπόν, όσο και ο Γέροντα Παίσιο. Παίσιο είναι από κάτω να πούμε. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Άγιο Γέροντα. Μόνο το κεφάλι του. Και από κάτω έχει μια θάλασσα με είναι Βασίλεμα. Σαγά, σαγά. τι Λοιπόν. Να πω κάτι. Ναι. Καταρχά, γιατί σε αυτά τα site, δεξιά και αριστερά, έχουν ολοφρικαρισμένε εικόνε με ανθρώπου νεκρού, με παιδάκια που νε... έχουν. Για... Ένα... για να του φοβήσουν. Δεν έχει τίποτα φοβερό, έχει έναν κομμένο στη μέση, αλλού τα πόδια, αλλού το σώμα. Από κάτω έχει ένα τέτοιο. Μαρκαρισμένε νεκροκεφαλέ, να σου Δεξιά έχει το Χριστό με στα αίματα, <laughs> να πούμε. Έχει και μια ωραία. <laughs> το <laughs> Χριστό με το Αρνάκι, <laughs> να πούμε. Λόγω αυτό τον πιο... πιο τρομακτικό. <laughs> <laughs εκεί τρομάζει το αρνίδι <χει> κάτω <Άσου. laughs> λοιπόν άστοση λέω <laughs> εν τω δίπλα έχει και ένα τέτοιο μια εικόνα με κίνηση που δείχνει ένα κύμα τεράστιο που έρχεται να πούμε λοιπόν ο Θεός δεν κανονίζει το δεν έχει ευλογία από το Θεό γιατί το λένε Γέροντος παιδιά αυτό δεν το καταλαβαίνω ναι. εγώ πιστεύω ότι είναι πλούσια αυτά τα blog. δηλαδή αυτά δεν βγάζουν μια εκπομπή βγάζουν σειρά εκπομπών <laughs> δηλαδή παιδιά εντάξει ε. για τον καρκίνο για απαιτούσαν να πάρουν την ασθένεια αυτή του καρκίνου από ασθενείς για ευλογία. Αυτή τη στιγμή όμως χιλιάδες παιδιά αργοπεθαίνουν χωρίς να έχουν ζητήσει ως ευλογία την ασθένεια αυτή. Πώς μπορεί λοιπόν ο Θεός να καταδικάζει τον κόσμο σε ασθένειες να τον απελπίζει και στη συνέχεια να χάνει την ψυχή του. Γιατί δίνει αδ... άδικες, άδικες ασθένειε σε παιδιά αμαρτωλών γονέων για να εξοφλήσουν τα πνευματικά γραμμάτια, αμαρτίες προς το Θεό αφού υποτίθεται ότι ο Θεός συγχωρεί. Διαβάζουμε ακόμα τις συνιστώσεις αρρώνσες της Ορθοδοξίας. Έτσι ναι μόνο, του, του, του, του, του, του ανταρσιακού τον τύπο να πούμε. Αλλά ναι. να πω κάτι για αυτό τύπο, ο τύπος αυτός πέζει να, να να μπει και η λογική μέσα κεφάλι του, αλλά ο φόβος Τη κόλαση εντός αγωγικών και γενικότερα όλο αυτό που το έχουν προβάλει, να τον έχει αφήσει τόσο πίσω ώστε να μην μπορεί να... ενώ έχει κατανοήσει τα παιδάκια μου σε ένα, σε, σε ένα σημείο ότι κάτι, κάτι στραβά πάει σε όλο αυτό να λέει ότι εγώ δεν, δεν, δεν μπορώ να φύγω γιατί αν φύγω θα πάω στην κόλαση οπότε πρέπει να μείνω και να συνεχίσω αυτό το, το, το παρανοϊκό πράγμα το οποίο φτιάχνω Δηλαδή, αυτοί οι γέροντε τι ακριβώ προσευχήθηκαν. Κάνει Παναγία, τι μου κάνει Χριστούγεννα Να πάθω να γιορτήσω για να γιοποιηθώ Για να πάρει τέτοιο ρεσιμπώνου. Παίρνει πόνου, καταλαβές Για ε. να το εξαργυρώσουν. Ο τύπος είναι αντίθετο. Λοιπόν. Αυτή η συνιστόσα απο... ρόζα τη Ορθοδοξία <coughs> έχει ανάρτηση. Για ποιο λόγο είμαστε υπέρ των εκτρόσεων Λοιπόν, αυτό θα πατήσω τώρα. Άκου ακροατάκου. Είναι υπέρ των εκτρώσεων. Το παιδάκι εκεί πέρα μέσα αίματα, δεν το βλέπει. Λοιπόν, έλα, μη φρικάνε. Λοιπόν, για ποιο λόγο είμαστε υπέρ των εκτρώσεων. Του πατάω να δούμε για ποιο λόγο είμαστε. Είμαστε υπέρ των εκτρώσεων, για να δούμε για ποιο λόγο είμαστε. Αργεί και να φορτώσει, έχει τόσο πράγμα μέσα εδώ. Τόση δυστυχία. Έχει τόσε πολλέ νεκροκεφαλέ. Λοιπόν, είμαστε στο αδικίε Θεού Παναγία και Αγίων. στο καταπληκτικό.blogspot και τέτοια. Και στον δεξιά, ήταν πρώτο στο Google το οποίο πατήσαμε. Τα περισσότερα παιδιά, άκου, άκου. Τα περισσότερα παιδιά, τα άματα τη Παναγία, θα πάνε στην κόλαση. Γιατί ποτέ δεν τα βοηθά. Παρασκευή 14 Μαρτίου, πρόσφατο. Για ποιο λόγο είμαστε υπέρ των εκτρώσεων. Λοιπόν, πάντα γίνονταν εκτρώσεις όταν αυτές ήταν για του παρακάτου λόγου. Βιασμοί, αμμομηξίε, έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τη γυναίκα. Το παιδί υπήρχε περίπτωση να γεννιόταν με σοβαρέ ασθένειε. Αυτή είναι τέσσερι λόγοι. Όμω, α μιλήσουμε ευθέω. Είναι πάντα στην κρίση του γονέων, εάν μπορεί να γεννηθεί και να μεγαλώσει παιδί, να κάνει έκτρωση. Κατάλαβε. τι θέλει Μην βρίζει Μη βρίζεις, Μη βρίζεις, γιατί έχει το όνομά του εδώ πέρα. Έχει το όνομά του. Έχει το τέτοιο στο facebook. Να σου πω ποιο είναι. Δεν θα πείς, το πω. Λοιπόν, το πω. Λέ, <σφ progression> λέει. θα Είναι αμαρτία. Σταμάτα <ρε>. Λοιπόν λέει <σφ> κλικ, κλικ. στη φωτό Σταμάτα. Κλικ στη για επικοινωνία. Έχει το όνομά του facebook. Άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του... Εντάξει, μπαίνετε παιδιά, στο. παιδιά, τον έχουμε τον έχουμε και τον, <σχει> τον, τον έχουμε. Τον έχουμε και τον έχουμε. Υπάρχει συνέντευξη οπωσδήποτε. Λοιπόν, είναι. Υπάρχει. Περίμενει, υπάρχει και ένα εδώ πέρα που το έχει γράψει ένα σχόλιο. Λοιπόν. Κοίτα, αυτό δεν είναι ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι. Είναι πολύ, έτσι. Τι λέει. Μπούμπα. 14 Μαρτίου. Ε, λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν, αν τα φοβάστε όλα αυτά, να μην έρχεστε σε επαφή με γυναίκα και να το κάνετε, βάζετε προφυλάξει. Από εκεί και πέρα να είστε σίγουρος ότι πρώτο, ο Θεό δεν δίνει ποτέ μεγαλύτερο σταυρό από τον οποίο μπορούμε να σηκώσουμε. Και δεύτερο, ότι άνθρωποι με αναπηρίε διάφορε σωματικέ, ψυχολογικέ ή ό,τι άλλο έχουν σίγουρο παράδεισο γιατί κατέβηκαν με μια αποστολή. Να του βλέπουμε εμεί και να παραδαγματιζόμαστε όπω ωφελούνται και πολύ ψυχ ψυχικά Αυτοί που προσέχουν τέτοια άτομα, καταλαβαίνετε πιστεύω πόσο δύσκολο είναι και τι προσπάθεια χρειάζεται. Όσο για τη χάρη που λέτε ότι θα έχει ένα παιδί από έκτρωση, κατά με δεν θα έχει από ένα βαφτισμένο, γιατί το παιδί από την έκτρωση δεν θα ζήσει καθόλου. Ενώ το άλλο θα μεγαλώσει και θα βλέπει το πρώτο Δεν μπορεί, να βγάλω άκρη. Εδώ υπάρχει διαγωνισμό. Εδώ Δεν είναι έτσι, ρεσί. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι τα ελληνικά μα είναι σκατά. Εντάξει. Το συντακτικό δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Ά, άμα δεν βγάζει oh, άκρη σε αυτό oh, oh. το πράγμα, δεν μιλάει ο ίδιο. Μιλάει το άγιο πνεύμα, γι' αυτό μιλάει χωρί ήρμο. Μιλάει έτσι, είναι σε έκσταση. Είναι σε έξταση. πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάνουμε. Mm. Ποιο? Έχουμε πέσει στα κατά. Σε παρακαλώ, μην μιλάς παιδιά, έτσι, ρε. Στα σκατά, κοιτάτε τον κύριο τον ωραίο εδώ πώς είναι. Έχω, σ σ έχουμε πέσει στα κατά και προσπαθούμε εδώ μια άκρη. Τι αφήνω να βγάλουμε εμεί αυτό. Πρόσεξε, ο Θεό μας πρόκυψε στο σαδανά, η μεγάλη απόδειξη. Όχι, μην το αλλάξει, δεν είναι για τι εκτρώσει. Εγώ θέλω να μάθω ότι πρέπει, ο ο πρέπει μας να, να κάνουμε εκτρώσει. Για Σατανά. εκτρώσει. Ναι, έτσι λέει. Παιδιά, παιδιά αυτό είναι ο πρώτο αναρχικό τη ορθοδοξία. Ο τύπο <laughs> είναι ηλίθιο Ζε. Γιατί το βρει τον <laughs> άνθρωπο. Τι Τότε... δεν άγουμε για τι εκτρώσει. Γιατί πρέπει να κάνουμε εκτρώσει. Βλέπει λοιπόν. ρε. Έχω πρώτη φορά που βλέπω χριστιανό να μα καλέσει να κάνουμε εκτρώσει. Για θα ρωτήσουμε, δεν υπάρχει. Και εντωμεταξύ, ενώ λέει. Επάνω λέει Αδικίε Θεού, Παναγία και Αγίων, έτσι. Και από κάτω γράφει. Το μπλοκ έχει ελεύθερο χώρο σχολείων. Σκοπό έχει να μα πούν μερικοί πνευματικοί αλλά και εμεί γιατί ο Θεό είναι δίκαιο και όχι άδικο. Θα βοηθήσει αυτού που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο αργότερα, μετά τα γεγονότα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Να δουν που δημιουργούνται απορίε σχετικά με τη δικαιοσύνη του Θεού. Κατάλαβε. Όχι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δηλαδή το επιδείξαμε αυτό με τι εξτρόσει. Έχει δίκιο. Ο Θεό. Μας πρόχνει στο σατανά Η μεγάλη απόδειξη Μισό λεπτό να βάλουμε λίγο μουσικούλα εδώ πέρα Περίμενε λοιπόν, λοιπόν πάμε πάμε να δούμε Άμπανότα. Γιατί ο Θεός πρόχνει έλα, έλα, στο σατανά Λεμάσαι, Γιατί μου το κάνετε αυτό Τελειώνε Έλα, ρε, εντάξει, σιγάνο. Πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν. <laughs> το Συγγνώμη, <τέλος laughs> φτάνει... έχουμε πατήσει να μιλήσουμε. Για να δω. <laughs> ναι, μιλάμε. Ah, ah, ah. Είμαστε, είμαστε στον αέρα, προσέξτε, μην πέσετε, δε. <laughs> <laughs> Πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν το τέλο του Τιφάνι αισθάνονται απογοήτευση για το Θεό διότι δεν του βοήθησε να πραγματοποιήσουν τα το όνειρά του. Παρένθεση. Παρένθεση. Εδώ δεν μπορεί να κάνει το σχολείο. ίδιο η Κέλλησα είσαι να πούμε. Ποιος είναι ο Κέλι Σακάκου? Η Κέλι Σακάκου ήταν μια γκόμενα που βγαίνει και έλεγε τι ειδήσει στην παλιά την έρτηνα, να πούμε. Ε, ε, τι να πούμε. μάμα, τι να πω. Συγγνώμη που αλλά... όχι, δεν Μιλάς είναι... Μιλάς τόσο ωραία και γιατί άλλες φορές φωνάζει, αφού έχεις τόσο ωραία φωνή. Γιατί πήγανε σ' Το έχεις σκεφτεί να πας στη Δουτού. Έχω, έχω, είμαι, σε φάση... δίθιν, δίθιν τηλεόραση. είμαι σε φάση να αρχίσω να σαλτάρω, αλλά δεν πειράζει. Ε, θα συνεχίσουμε ε, ε. εδώ πέρα Θα συμβάλλω μετά στο τραγώδι, θα σαλτάρω το σαλτάρω. Ε, ε. Έλα, για πες, πες, ε, πες, έχουμε και εκπομπή, για πες. Αισθάνονται ότι ο Θεός απλώς του χρησιμοποίησε για να αποδείξει εγωιστικά τη δόξα Του, χωρίς να κερδίσουν κάτι. Η Εκκλησία λέει τον άνθρωπο σώμα του Θεού, που αν δεν έχει ζήσει ενάρετη ζωή θα καταλήξει να φλέγεται στην αιώνια κό ο άνθρωπο αδύναμος πια να διεκδικεί στον παράδεισο φεύγει, του λέει, να τουλάχιστον έχει μία απέτηση από τον Θεό. Πάμε πάλι αυτό το κομμάτι. Ο άνθρωπο αδύναμο για να. Ναι, δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσει. Λοιπόν. <laughs> λοιπόν, <laughs> το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. το καλά, δεν λοιπόν, λοιπόν, αφήστε πέρα. τα αυτά. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Αυτό είναι αντιχριστιανικό να πούμε. Ναι, εγώ το βλέπω. Έχει ονομαστεί επίτηδε είναι... έτσι. Μπράβο. Για να περάσετε χριστιανικά ζητάνε. Έτσι. Μπράβο, λοιπόν. Εδώ πέρα θα πάμε να βρούμε κανένα σοβαρό να πούμε, έτσι. Προφυτείε ορθ Λοιπόν, πού είναι αυτό. Συγγνώμη, ναι, να ρωτήσω κάτι. Αυτό όταν πατήσαμε στο Google. Πρώτο γκούμπι, πρώτος ήταν. Βιδέως, αφού πατήσαμε προφηδίες να πούμε. Έχει ψημότητα. Σοβαρά μιλάς τώρα να πούμε. Μαλάκα. Μη φρίζεις Ή! ρε. Κοίτα. Και, κοίτα το βρίζεις. Να είναι ρε. κάτι σαν Επειδή πάρω. να πούμε, εσύ πιστεύεις να πούμε, Λέρα, θα, θα πηδίξω μέσα στον μπλοκ, θα περάσω μέσα από το, όπως το λένε, και θα του μπλακώσω ξ δεν χρειάζεται ρευσή, μπορείς να μεταφερθεί με το WiFi που θα πάλι ο Σαββαρά να μου πει. τέτοιο ασύρμαντα. Δεν χρειάζεται να μπει στο Σύρμαν να πούμε μέσα. Δεν χρειάζεται. <laughs> Εντωμεταξύ εδώ πέρα, πρόσεξε, λέει. <laughs> ναι. Εμένα μου αρέσει έχει... αυτή η κονίτσα που έχει ένα κεράκι το οποίο παίζει τρεμοπέζι. Είναι <laughs> το αγιοκέραιο όμω, δεν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ε, δεξιά εδώ πέρα έχει διάφορα τέτοια που μπορεί να μπει, α πούμε, να επισκεφτεί έτσι. Το ένα είναι το νοιάζουμε net. Το άλλο είναι Αγιώτοκο καπαδοκία. Και από κάτω, ανώνυμου ιντερνετ Τι άσχετο είναι το τρίτο. Να σου πούμε να παρουν και το πλαδίο Ρέδιου. Όχι, ρε παιδί, δεν θέλει. Δεν το κάνει αυτό, Έρχεται ξανά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παιδιά. το δω αυτό. Είσαι σίγουρος Εγώ αισθάνομαι μια έτσι ανάταξη τη κλιμάδα τη δεν έχει link, Είναι δεν είναι τηλεόραση στη Χριστιανικό τηλεοπτικό σταθμό, προσωπικό θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, βοήθειά μα. Για να το δούμε, το προσωπικό θαύμα θέλω να δούμε. Θέλω ένα θαύμα, θέλω ένα θαύμα. Άγιο μου, θέλω το θαύμα. Το θαύμα, θαύμα σου. σου. <laughs> είναι και η μέρα. <laughs> Χρόνια πολλά, Σου Γιώργη, Κάτσε να δούμε κανένα θαύμα, ρε παιδιά, να πούμε, γιατί μα έχει λείψει το θαύμα. Περίμενα. Κάνει και μια ώρα να φορτώσει αυτό το πράγμα, να πούμε. Θα έχει εκεί πέρα ένα. θα είναι βαρύ το θαύμα. <laughs> Όπως είδανε μετά που, προηγουμένως του διαβάζαμε και τον Παστίτσιο εκεί πέρα, τον Παΐσιο, που σε έλεγε Που είναι βαριά, λέει αυτά να τα μεταφέρει στα οστά του, του κοσμά είναι βαριά, είναι βαριά, βαριά, τα οστά του κοσμά Προσωπικό θαύμα βαριά. του Αγίου Νεκταρίου με εικόνες Ωπα, είναι, είναι, παιδιά, είναι παιδιά του αγίου το, η αγορίνα Είναι η αγορίνα η Βλέπουμε τη φάτσα τα... του, λοιπόν η μικρή δέσπινα και ο διαχειριστή τη σελίδα είναι χαλαρό. Έτσι, τι, τι είναι αυτό, είναι αυτό είναι και ο σελίδα. Κάτσε να περιγράψουμε. Από πάνω έχει ένα μουράκι να πούμε, από κάτω λέει η μικρή δέσπινα. Θαύμα το Αγίου Νεκταρίου. Και από κάτω και ο διαχειριστή τη σελίδα. Θα πούμε μόνο το μικρό του, η Λία. Περιμένουμε. Έχει τη φωτογραφία του και από πίσω έχει την αγία σουφιά. Και μπροστά έχει ένα. Θωρηκτό είναι αυτό. Αντί Paid, με μια ελληνική σημαία. Καταρχή με τέτοια μουρ δεν πέρεσε για κάποιον. Σαν διαχειριστή τη. σελίδα μου, ποτέ δεν σα έχω πει για το τάμα θαύμα του Αγίου Νεκταρίου σε εμένα. Εκτό από τη σελίδα Άγιο σε Εγγύνη, είμαι διαχειριστή των σελίδων. Άστεγη, όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Άγιος Εφρέμον Θαυματουργό. Τι Χρυσή Αυγή η μόνη μύση Όχα Να το βεγάλαι Λέω κι εγώ να πούμε Κατάλαβε λοιπόν Λίγο Να σιπώ μη τον Ηλία εντάξει Άμα δεν είχαμε τον Ηλία θα κάνουμε Λοιπόν Περίμενε τώρα αρεσή Λοιπόν να δούμε να πούμε είπαμε <ΡΥΣΙΟΥΥΟΥΟΥΟΥΟ> Άγιο Νεκτάριο Εγίνη, Άστεγη, ε, όλα σε πρέπει να ξέρετε. Ο Άγιο Εφρέμου θαυματουργός Χρυσή Αυγή. Η μόνη λύση, Άγιο Ιωάννη ο Ρώσο και φυσικά η δημοφιλή σελίδα προφητείες Λοιπόν, πάω Πάω να βρω. Πόσο ελεύθερο χρόνο έχει. Εμεί με ένα πλατεία ρέντιο έχουμε γαμηνεί πέσω το πρωτοχειριστή. Αποκολουθώντα το πρωτοχειριστή. Ρα, μα σε βαράει η μαλακή να βγούμε. Μην μιλά έτσι. Λέμε για προφητείε, λοιπόν. Πρέπει να το Έχει... βρούμε. Είναι Θα το... Χρυσή, αυγή, <σ incentives> χρυσή αυγή, μόνη λύση. Yeah, Πε... Περίμενε, Χρυσή αυγή, μόνη λύση. Μπλοκ σποντ, ναι. Μπλοκ σποντ, ναι. Περίμενε. Θα το γράψω. Εσύ. Yeah. Yeah. Περίμενε. Ε, ε, ε, λοιπόν, Ά, Άκου κροατάκου μου του γρηγοριανό μέλος να βρούμε λιγάκι τον μπλοκ του τύπου το να το πούμε. Περίμενε, περίμενε. Ε, δε, λοιπόν, ε, ε, ε, αν, δεν βρούμε, αν δεν βρούμε τη σελίδα τη, ε, «Η Χρυσή Αυγή Μόνη Λύση» Αυτή τη δε σελίδα, δε δε δε παιδιά, ψάξαμε, δεν τη βρήκαμε ακόμη Αλλά θα τη, βρούμε, θα τη βρούμε, αλλά δε δε δε δε βρούμε, διότι ο Θεός δεν κανονίζει, ο Θεός έχει ευλογία Μάλιστα, λοιπόν, θα, θα πάω τώρα Κατευθείαν θα... να, ή, μην το πούμε Λοιπόν, δεν θα το πούμε το όνομα Θα πάμε στο, στο φατσοτευτέρι Να δούμε τον τύπο εκεί πέρα Πρέπει να, να τον έχουμε στην επόμενη χώμη Πρέπει να τον έχουμε εδώ. Δεν γίνεται. Έχει, κοίτα εδώ. Κοίτα, εδώ λοιπόν. έχει βγάλει και φωτογραφία. Πρώτη-πρώτη μου. Μία κατσίκα με καλάσνικο. Λοιπόν, τι λέει αυτό εδώ πέρα, Βεβαιαμήθηκα. Ο Δία λέει: Οι, ναι. <laughs> Οι λαθρομητανάστε στα φανάρια προσβάλλουν αισθητική. Μουνώ τη φακιανάκη κτλ. Α, ο Άγιο Γεράσιμο εγκεφαλινία ομαλών κεφαλουνία. Αυχαίρομαι στην τιμία ζώνη τη Παναγία. Προφητικέ ρίσει ασκητή. Βουάρτιμη λέκα του YouTube. Εδώ Σύγχρονα θαυμαστά γεγονότα Κάνε αντιγραφή το όνομά του Και βάλτο στο Google τον το, το βρούμε έτσι Να το κάνουμε σου έτσι λέει Μας το χρυσή αυγή μόνη λήσε Το όνομά του το γράφει στο Google Λοιπόν περίμενε εδώ Έλα, Όχι από εκεί Από, από το δείχο του Περίμενε ρε <laughs> Θα το πάρω από εδώ Θα <laughs> του κάνω κόπι Κόπι Είχε σπουδάσει Είπα κόπι Στο ΕΕΚ Κυρατσινίου Στο Ε Πότε πρόλαβε. ρε, εσύ φοβερός να πούμε Ο Ηλ... Έχει προ... προσκλήθηκε από την ομάδα Μιχάλη Τρακιτζής Σόπαρε. ρε <Σχει> Λοιπόν, κάτσα να παίξουμε Θα το του ψάξουμε τον τύπο να πούμε ναι, τώρα πριν... ναι, ναι. Μαζί, δίπλα στο όνομά, του πάτα ε, Χρυσή Αυγή μόνοι, λες Λοιπόν, πατάω σε... στα, ελληνικά, ναι. στα ελληνικά τώρα να είναι ναι, λες Ναι, σε ελληνικά, σε ελληνικά λοιπόν. Στα ελληνικά, σε ελληνικά Οπα, στα ελλην... <Σχει> Συγγνώμη, <Σχει> συγγνώμη παιδιά εδώ πέρα γίνεται χαμός να πούμε, λοιπόν, περίμενε. Στα ελληνικά. Πόσο, πόσο ελληνικά Χρυσή μάτια, Χρυσή <laughs> αυγή και του βάζουν να πούμε Να το να το πάτα εκεί, πάτα εκεί που έχει το όνομα του ελληνικά νάτο, νάτο. Πού ρεσί εδώ ναι. Εδώ Λοιπόν ταξιάρχης και αρχάγγελο Μιχαήλ Μπλοκ σποτ Διαχειριστή αυτό. σελίδας αυτός είναι ο διαχειριστής ναι. Το μήνυμα της Χρυσή αυγής για την 21η Απριλίου λοιπόν, <laughs> λοιπόν παιδιά έχει ο τύπος, δεν ξέρω σε πόσα είναι διαχειριστής να πω. Παιδιά. παιδιά ο τύπος, δεν κοιμάται. Ναι, Άγιος Εφρέμ Νέας μάκρη Block Spot. Ε, περίμενε άλλο. Εε, προφητείες Ορθοδοξίας, το είπαμε αυτό προηγουμένως. Ταξιάξη και Αρχάγγελος, είναι καινούριο αυτό. Μόνη λύση, για χώσω και το μόνη λύση. Λοιπόν, περίμενε, εδώ τι λέει ε? κατώ ,地, κατώ ,地, κατώ. Ποιο, ποιο. Ανέχω του... πάνω, ανέχω πάνω, ανέχω πάνω. Ναι, ποιο. Ανέχω πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω, πάνω. Ναι. Κάτι τη Χρυσή Αρχή βάλε μόνη λύση, δείτε στο Χρυσέλι. Θα βάλω και το μόνη λύση, αλλά νομίζω αυτό το έχει κλείσει. Και γιατί και τα έχει... έχει τόσα πολλά να <σταρχε> Δεν έχει, δεν έχει, δεν τρελαθούμε μην να μην πούμε. Βολήθηκε, μην βολήθηκε. Λοιπόν, Όχι, τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τον ταξιάρχη εδώ πέρα. Περίμενε μισό λεπτό να δούμε. Α. Λοιπόν για πάμε εδώ αρέσουν. Εδώ είμαστε Ταξιάρχης και Αρχάγγελος Μιχαήλ 19 και 33 και 1 2, 29 3... Μαρτίου 4. Μάλιστα <laughs> Δεν υπάρχουν σχόλια <laughs> Το τύπος έκανε blog για να ανεβάσει το... μια ανάρτηση Έχει ανεβάσει μονάχα εδώ πέρα από ό,τι τη βλέπουμε Την ιστορία του Ταξιάρχη Μανταμάζο <laughs> Ναι Λοιπόν το τηλέφωνο του ναού στη Μιτιλίνη είναι Δεν θα το πω ρε χαμένε Απλώς διαβάζω Μετά λέει κάντε κλικ για να μπείτε στη σελίδα του Πάτερ Ιφστράτιου Θέλω το θέλουμε Σταμάτα σταμάταρε Σταμάτα να δούμε τι άλλο λέει εδώ πέρα Τηλέφωνο πανουρμή τη Σίμη Μάλιστα Κάθε Κυριακή live λειτουργία ταξιάρχη Λάιβ Διαχειριστή σελίδα, Ο τάδε να πούμε λοιπά. Ναι Τι άλλο Καταπληκτικά πράγματα και εδώ πέρα να πούμε. Σε αυτή τη σελίδα, παιδιά, δεν έχει τίποτα. τίποτα. Αυτή, εγώ πιστεύω, είναι η καλύτερη σελίδα του. Είναι η καλύτερη σελίδα του, δεν λέει τίποτα. Τίπος... <σχε> εμένα εδώ με έπειξε. Λοιπόν, να σα πω, παιδιά, <σχε> ναι. α, ακούσαμε πολύ τέτοιο έτσι. Πολύ ωραίο είναι αυτά τα Gregorian Sands να πούμε. Μου αρέσουν, Και εμένα μου αρέσουν, αλλά να σα πω κάτι. Το σκέφτομαι διαφορετικά τώρα, το κουπάρι αλλιώ και λέω να χώσουμε ένα κεντρόκι. Πρέπει <σχε> <αρέσει, σχε> Ένα ρουκάκι έτσι καλό. Yeah, δηλαδή μετά, τη, μετά ένα, Θεού, θα ρίξει να, να βάλουμε ένα Jerry Lee Lewis, να πούμε. Yeah, που τον yeah. γουστάρω, να πούμε την πιανάρα του εκεί πέρα. Ε? Yeah. Το πάμε. Yeah, yeah. Το πάμε. Άντε πάμε Κροάτη μου και επιστρέφουμε. The little red is fine. Fine. It's just great, great balls of fire. Kisses baby baby. Mm. Feels good. Hold oh, me, baby. Well, I want to love you like I love a ship. You're fine. So kind. Don't to tell this world that you might, might, might, might. I choose my, my nails and I twitch all my guns. I'm, I'm real, everybody. Sure, so it's fun. Come on, baby. It And Mr. It's just great, just great. great balls, balls of fire balls of fire To love I love this You're fine. fine. So, so kind. can just boil at Ωραία, ρε, πε τίποτα ρε. Ανοίξαμε τα μικρόφωνα εδώ πέρα, μιλάμε να πούμε. Κάνουμε. Α, α, α, Άλφα, α. <σχε> λοιπόν. <σχε> λοιπόν, έχουμε μπει στο blog ε, του Ανάρκητου. Δεν βρήκαμε το blog του Αλνιού που λέει Χρυσή Αυγή Μονηγήση. Μεγάλο το. Τι λοιπόν, τί... κρίμα, τι κρίμα. Είναι, φανταστικό φανταστικό πλοκ, είναι <σχε> κρίμα. Είναι κρίμα. Φανταστικό, τι είναι κρίμα που καταγγείλει. Λοιπόν, όπω ξέρετε, περάσαμε τη διπλή πασκαλιά κατά κάποιου, δηλαδή. Είχαμε Πάσχα μαζί με του Καθολικού και αυτό το, το εκλαμβάνω ω διπλή Πασκαλιά Και τριπλή Πασκαλιά μαζί με, το, με την 21η Απριλίου την Επανάσταση. Ναι, όπω είπε Σε ο Γιώργο. Την εθνοσωτήριο η <σκοί> Επανάσταση, βεβαίω, ναι. βεβαίω. Και όπω ε, έτσι είπε η εφημερίδα, στόχο. Mm. Mm. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα το blog του Ανάργυρου. <σκοί> λέει. Ωπα, περίμενε, περίμενε. Μην βιάζει, θα το πάμε σωστά να βγει. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Έχουμε εδώ πέρα το αυτό το Ανάργυρος 61 block spot, να πούμε και Ανάργυρος λέγεται και αριστερά γράφει Φούρνος πνίκα μια όμορφη ελληνική γωνιά στο κέντρο της Βιέννης καλό αυτό και δεξιά έχει Δεξιά, κατεβατώ ολόκληρο τώρα, λέμε έτσι. Oh, Ακούστε. Και το Τα κομποσκίνια είναι χειροποίητα και πολλούνται στον ιερό ναό Αγίου Χρυστοφόρου Νεάπολη Νίκαια, στον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού Κορυδαλού, ιερό ναό Εσταυρωμένου Περιστερίου Είσαι. και στο Κατάστημα Ορθοδοξία Παναγίου 171 στην νίκη. Τι λέει. κατάστημα Ορθοδοξία. Ε, ναι, τι δεν είναι, δεν παίρνει κατάστημα. Τώρα... κατάστημα... <laughs> Συγγνώμη, είναι η ερώτηση αυτή που κάνει τώρα. Ε, τι, σκατά... Λοιπόν, άκου τώρα, άκου. Το πρώτο κατάστημα είναι με στην εκκλησία. Κάτσερε, περιγράφω πώ είναι το μπλοκ το εδώ Μα, πέρα. Απ' πάνω, απ' έξω. Λοιπόν, αφού λέει πού μπορείτε να τα αγοράσετε αυτά, από κάτω έχει κομποσκίνια προσευχή, κατουστάρι, 50 και τριάντα Που πέρα. σημαίνει αυτό. Σταμάτα ρε, ισχυρέ. Λοιπόν, που σημαίνει αυτό ότι έχει με 100 χάντρε, με 50 και με 33. Από κάτω, κομποσκήνια χειρό, ψηλό κομπά. Με ψηλό κόμπο. Ε, Μονόχρωμα! Μονόχρωμα! Mm. Έχουν μόνο χρώμα <laughs> Λοιπόν, επίση από κάτω περιλέμειο κομποσκίνη χειρό Ψηλό κομπό, χρώμα, ωράριο τόξο. Τα να Λοιπόν, ε, μα, μα είναι ωραίο, κοίτα. Είναι λοιπόν, κομποσκίνη για του πιο. Λοιπόν, Απλώ, <laughs> έχει και απλό σταυρό που φορά το λαιμό να πούμε αυτό και να μια χρώμα μπλε, μπλε γκριν. Έτσι, έτσι. Πρώτο μήνα, σχέση. Α πάρω αυτό το ωραίο εδώ που είναι σαν λαιμοδέτσι. Σταυρό περιδέρεο, χρώμα μαύρο μπλε. Που μπουσκύμη... Αυτό το πήραμε είναι κάτι βιτσιόζικο όπω Αυτό, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για χειροπέδα, να κάνει βίτσια και τέτοια να πούμε. Mm. Αρκεί. Να, να... να μην είναι διακινήσιμο. Τώρα είναι διακινήσιμο, πούμε. Ξέρεις. Έτσι δεν είναι, τι, τα ναι, ναι. Όταν λες διακινήσιμο. Δε... Ε, Γίνεται όλη διακίνηση Τον ντίλινγκ, να πούμε. Ξέρει. Τέλο Λοιπόν. Σταυρό 65 κουμπο. Ψιλό κουμποσκίνη χειρό. Πληδοθήκ. Κομποσκίνη προσευχή. Λοιπόν, αυτά είναι στη δεξιά μεριά κτλ. Αριστερά, περιγράφω, είπαμε το τέτοιο. Αρχιοθήκη του λογίου. Λοιπόν, προφητιών το ανάγνωσμα. Αναγκαία λόγω εξελίξεων. Θα θα όχι, όχι, μην το αλλάξει. Να διαβάσει τα Σε καινούργια μικρο το... καρτέλα δεν θα τα ανοίξω. Λοιπόν. Γιατί το έχει και πολιτικό πρόγραμμα. Δεν θα πληρωθεί το χρέο. Το έχει πει ο πατρόκο μα. Λοιπόν, πάμε. Θα έρθει ξαφνικά. Πατροκός Μας Ξαφνικά. Λοιπόν. Άρθει σαν Ας τα ερωτικά τραγούδια θα διαβάσεις, <Ρι> να πούμε τι θα διαβάσω, τι θα γίνει. Διάβασε. <Ρι> Κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έφτασε στον ορεινό χωριό της Φωκίδας, Δάφνος. Εκεί λοιπόν μεταξύ των άλλων, όπως μας το έχουν μεταφέρει οι παλιότεροι, επανέλαβε τη γνωστή προφητεία. έρθει το ποθούμενο εντός αγωγικών. <Ρι> Αυτό καταρχά όταν λέει θαύει, το ποθούμενο εντός αγωγικών, Αγγικό, δηλαδή, είναι, είναι η έμπنےψη του Λαναγίου πάνω στον οργανισμό. Όταν έρθουν δύο καλοκαίρια και δύο πασκαλίες μαζί. Κάποιο. Όπα, oh, περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Yeah. Όταν λέμε δύο καλεκέρια τι τι και δύο. Του δύο να σκέσει κατάλαβα, θα σε να πείξαν. Σε και τρει μαζί. Και τρεις μαζί. Τα καλοκαίρια, yeah, τρεις. Πώς το τα καλοκαίρια τρεις. και τρεις. Τα καλοκέρια και απές. Δεν φοβηθείτε, παιδιά. Τώρα, μένει γιατί μένει τα δύο πράγματα. Ἕπα, Ἕπα, η για μάμα, δεν ξέρεις, ίσως ξέρει να πούμε. Εγώ πρέπει να πατήσω αυτό το Για να δούμε πως το ξέρει να πούμε, όμως που δεν κατάλαβε ο δεν κατάλαβε. του Μπορεί να είμαι εγώ, δεν για που δεν κατάλαβε του Και τότε είπε. Θα έρθουν δύο χρονιέ, η μία πίσω από την άλλη που. Όταν περίμενε, οι δύο χρονιέ, η μία πίσω από την άλλη. Yeah. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. <laughs> Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Οι <laughs> δύο χρονιέ, η μία πίσω από την άλλη. Συνήθω <laughs> δεν έρχεται μπροστά τα μία από την άλλη. <laughs> λοιπόν, για πε, για πε. <laughs> ναι. Όπου τα του Μάρτι θα μείνει στη θέση του. <laughs> Συγγνώμη, Σπυράκο, δεν γελάμε μαζί σου, έτσι, να μην το πάρει προσωπικά το θέμα. Του Μάρτη, δεν ξέρετε, δεν είσαστε. Εγώ ξέρω απ' τα στο χουριό, εμεί τα ξέρουμε τι δεν τα ξέρω πάλι. για πε. Θα μείνουν στη θέση του και το γεώμα του φεγγαριού θα κάνει τους παπικού να γιορτάζουν το Πάσχα αντάμα με το δικό μα. Γράψτε το για να το βάλουν σημάδι τα τρισεγγονά σα και να. Να ξέρουν πότε σημώνουν τούτα που σα λέω. Συγγνώμη, τώρα το εξήγησε. Καλά, δεν κατάλαβε. Ε, δεν κατάλαβε τι λέει. Του λέξει κάθαρο άνθρωπο. Θα έρθουν δύο χρονιές η μία από την άλλη, έτσι. Αυτή η χρονιά που ήρθε τώρα το 14 ήρθε μετά το 2013, δεν ήρθε. Άρα, σωστό σου προσοχή. Και τα ξέρω πάλουκα του Μάρτη. Τα ξέρω πάλουκα του Μάρτι θα μείνουν στη θέση του. Άμα δει τα μπέλια. έτσι. Που ξεροπαλαιοκοθήκανε να πούμε, είναι στη θέση του. Δεν φύγανε, τα ξυλώσανε. Εκτό μερικού που πήρανε κάτι τέτοιο από την ΕΟΚ να πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχορήγηση τα ξυλώσανε. Θέλω να κάνω μια ναι. παρατήρηση πάνω αυτό μπορεί να είναι και λάθο, αλλά θέλω να την κάνω. Για κάτι την παρατήρηση, μπα στο. Ναι. Ξεκινάει και λέει: Θα έρθουν δύο χρονιέ η μία πίσω από την άλλη που τα ξεροπάρουν κάτω του Μάρτη, θα μείνουν στη θέση του κτλ. Και, και, και πιο κάτω λέει: Γράψτε το για να το βάλουν σημάδι τα τεξέγγονά σα και να ξεύρουν πώ μιλάει από εδώ και πέρα. Όπα σημαίνει που αγγίζουν με τον Ιωτή. Δεν αφήσει. Πότε σημαίνουν τούτα που σα λέγω. Αν μου προσέξει, ότι αυτέ εδώ οι τρει γραμμέ, με αυτέ εδώ πέρα, στον τρόπο τον οποίο μιλάει, δεν έχει καμία. Δηλαδή, δεν μπορούσε να πει: Θα έρθουν δύο χρουνιέ, η μία πίσω από την άλλη. Από την άλλη. Θα μείνουν στη θέση του γένω, και θα του κάμε. Κατάλαβε τι να σου πω. Μπορεί να λέω και βλακίε. Τι, τι λέει τρει Είσαι, είσαι, είσαι καταπληκτή. Καταπληκ... Μπράβο. Συγχαρητήρι, μπράβο. Εισαι. Μπράβο, σπίρο. Είσαι καταπληκτικός, είσαι μεγάλος να πει ότι είσαι ένα των προφητιών. Είσαι καταπληκτικός, είναι. Δεν έχω καταλάβει χριστό. <laughs> Κάτσε Μένα μου αρέσει πίεση. Δηλαδή από Μένα μου αρέσει η πίεση. Από τι δύο χρονιές φημία θα το χώσω στην άλλη. Μέχρι τα ξελοπάρουκα του Μάρτιν <στονίκαι> και, και όλη αυτή η μέχρι... μονάδα θα γίνει κάτι το γιόμο του Φεγκαριού. Μέχρι, μέχρι αυτή την εδώ την τελία δεν θέλω. Μπορεί να λέει και βλακίε. Μπορεί να λέει βλακίε. Δεν έχω κανέναν. Εσύ, να λε βλακίε. Όχι, άλλο δεν έχει βλακίε. Κοίταξε, Όχι, αγκουράκι μια χαρά είσαι, βρίσκω μια χαρά. Κοίταξε, εδώ πέρα. Δηλαδή μόνο εμένα μου βγάζει ένα σεξουαλικό να αυτό που είπα. Τα ξελοπάρουκα του Μάρτιν. Το γιόμο του Φεγκαριού είναι μία πίσω από την άλλη, κάτσε ρε φίλε. <Στονιώμα> στο γιώμα του φεγγαριού, μία πίσω από την άλλη. Και να και τα τρισέγγωνα, τα κάνανε, ναι, λογικό είναι. <Τι> τα <Τι Τι> τρισέγγωνα, <Τι> πρόσεξε, λέει, λέει. <Τι> για να βάλουν σημάδι τα τρισέγγωνα σα και να ξέρουν πότε σημώνουν αυτά που λέω. Δηλαδή, όχι θα γίνει. Λέγω! <Τι> Κοντεύουν. Ναι. Λέγω, ναι, λέγει, ναι. ναι. ναι. Τι, τι θέλει να πει, το Τι θέλει να θέλει να πει, ότι από εδώ και πέρα από την αρχή μέχρι εδώ είναι στην Ελληνική. Από εδώ και κάτω ξαφνικά του βγαίνει έμπειλευση και γράφει στα. Ο άνθρωπο το είχε κατάλαβε αρχαία ελληνικά. Νέα δημοτική τη, μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Άκου τώρα, άκου. Ναι. Η πιο πάνω αναφορά έγινε από την ίδια πηγή των Άγιο Κοσμάτων Ετολό. Και αυτό το αναφέρω γιατί υπάρχει και μια άλλη άποψη: ότι η διπλή Πασχαλιά είναι όταν το Άγιο Πάσχα εορτάζεται ταυτόχρονα με τον Ευαγγελισμό τη Θεοτόκου. 25 Μαρτίου, το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Μπράβο. Όσο αφορά τη χρονιά 2014, το Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων εορτάζεται στι 20 Απριλίου. Όπου τα σημάδια, πολιτικά και γεωστρατηγικά, εδώ ανάλυση. Μπράβο. Εδώ μπαίνει ανάλυση. Συγκλίνουν και δείχνουν χρονική προσέγγιση των ημερομηνιών έναρξη του Γενικού πολέμου, απομένει να αναζητήσουμε το διπλό καλοκαίρι το οποίο αναμενεται γρήγορα. Περίμενε, θα διαβάσω λίγο ακόμη. Μπα και καταλάβω το διπλό καλοκαίρι, Αυτό έτσι. Τότε το διπλό καλοκαίρι λέγομαι. Δηλαδή είναι σαν το τόστρε, παιδί μου, το αμφίψωμο που λέγανε οι Έλληνε να πούμε. Βάζει το ένα ψωμί από την άλλη από εκεί και σαν στο για μα να πούμε. Κατάλαβε. <συσκάς> Διου καλοκαίρια και εμεί σαν του τσέσσερι. Παρότι η σαν... εξήγησή σου εγώ κουράστηκα δε... από ε... το αλέτα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πήγαινε, πήγαινε. <συσκάς> <cut our>, Αϊκατούρα, <συσκάς> Θα μα αφήσουμε λάθο, μα α κάνουμε κόμπε. να σα πω. <συσσσσσ> Πάει, το, το έχουμε ξεφτυλίσει το θέμα Κροατάκομ. Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα μπας και καταλάβουμε το διπλό καλοκαίρι. Θα, θα βοηθήσω εγώ με τη δημοσιογράφη το... μου, δυνατό. Μπράβο. Λοιπόν, το οποίο λέει. Πού είμαστε, εδώ. Το οποίο ναι. αναμένεται γρήγορα. σω και λίγο μετά τα μέσα Μαρτίου και αφού ξεσπάσει ο αναμενόμενο φωνικό χιονιά. Τέλο Ιανουαρίου, αρχέ Φεβρουαρίου. Δεν θα μπαρδούσα, Έτσι γράφει. Εννοείται δηλαδή. ένα άλλο Μάρτιο. Από ερευνητέ, λέει μακροχρόνιων προβλέψεων. Δεν ξέρω πώ θα τους πω Οι προβλέψεις βέβαια της ΕΜΗ Α, τη ΕΜΗ λέμε Ναι, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 10 ημέρες Υπάρχουν όμως συστήματα άλλων μετεωρολογικών σταθμών ε, ε, Δεν του λέει έχει βάλει, Μ' αρέσει που έχει βάλει όμως στοιχεία Τα στοιχεία που αναφέρονται σε μελλοντικέ εξελίξει του καιρού παρουσιάζονται σοβαρέ ενδείξει και τα συνυπολογίζουμε εμεί τώρα. Τα ε, συνυπολογίζουμε. Τύπος, εγώ, εγώ θα μιλήσω επαγγελματικά. Ναι. ναι. Ο τύπο έχει κάνει έρευνα. Μπράβο. Έχει πάρει τα στοιχεία. Μπράβο. Τα έχει δέσει. Ναι. Έχει follow up για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Μπράβο. Τα στοιχεία δεν μα τα δείχνει, δείχνει. μα <laughs> είναι ότι τίποτα δεν αναμένεται να συμβεί από όσα ή περιμένουμε και θα βαδίσουμε γλωβισμένοι σε θλιβερή καθημερινότητα υπουμένοντα τη μοίρα και όχι το θέριμα του Χριστού του οποίου το έργο είναι απόμακρο άγνωστο και ακατανόητο αφού προκύπτει από εδώ πέρα εντάξει Ασαφής προφητής Περί... το περίμενε Εγώ... αυτή, αυτή ήταν μια ε, όχι η δευτερεύουσα, μια εξαεύουσα πρόταση, λοιπόν. Έχει αυτή η πρόταση για να κινήσει το πάνω και δεν είναι το κάτω. Όχι δεν λέω και κάτω, δεν κατάλαβε. Έχει και πιο κάτω. Άνε... Αν πάει το κοντίκιο θα το καταλάβει. Λοιπόν, αφού προκύπτει από με μείτα, προφητείες και δυσκολεύσει προορίσεις, από εισαγωγικά. Το σχέδιο του κυρίου με βήματα τον οποίο ο ρυθμό καθορίζεται από τον ίδιο. Παρανάσω, παρανάσω, <laughs> δεν παρανάσω, τα Εκτελείται <laughs> χωρί εμά και για εμά, αφού φαίνεται δυστυχώ ότι δεν είναι αποτέλεσμα. Είναι σαν σαν ναι, των το, αισθητικών και πνευματικών μα αντιλήψεων ε, Η το, δυνατότητα. Το κάτσε να συνεχίσω, ρε, είναι ωραίο. Η ε, δυνατότητα το, να, είναι. να τα αντιληφθούμε δεν αναπόκειται στι πέντε αισθήσει, παρά μόνο στην ύψη και όπως λέει και η λαϊκή αιδός έχω έλεξε... την αίσθηση την έκτη αίσθηση Μπράβο Το λέει και η λαϊκή Α, Ά, βλέπεις την ύψη που πάει ωραία θεολογικά Το είναι το προηγενή, Εμένα μου αρέσει αυτό το πάντρεμα ορχολογισμού με, με θεοσέβεια Έτσι Και η δημοσιογραφία Πώ θα έχει καταφέρει αυτό να, να, το Αυτός Είναι να πούμε, να σε εξηγήσει το γιν και το γιάν των Κινέζων αυτή την ισορροπία να πούμε. Αμήνυσμο στα... με το αυτό, ανοιχτό. Αμήνυσμο, ναι, ναι, ναι καταπληκτικό. Κοίτα, εγώ, κοίτα εδώ τώρα, ε, μία ώρα διαβάζουμε και είμαστε εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι. Ότι όμω έχει μία πρόταση μέχρι κάτω. Αυτό δεν γίνεται. Κάτσε να πάω να δω κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω. Κοίτα και την ανάλυση. Ε, αυτό το αυτό, αυτό, αυτό αυτή η πουτανιά που έχει κάνει στο τέλο. Το συν, συν, συν. Το καλάει, 3 σταυρέ. Έχει κάνει τρία σταυρουδάκια, ρε. Ναι, το πίνει με το συν του πληκτρολογίου. Σιν, συν, συν. Ε, τι θέλει να σου δεν φτάνει που κάνει εδώ πέρα να πούμε τόσα κουμποσκίνια και τα πουλάει ο άνθρωπος Πλάκα με κάνει. Και έχει και προσβάσει σε εκκλησίε τη Λέκιο παρόλο που μπορεί να βρει τα κουμποσκίνια. Λοιπόν, άκου τώρα. Παιδιά, ήρθα ο παρουσιαστή εκπομπή Μπράβο, παιδιά. Ήρθε ο Δεν Κάτσε Έχει χάσει εδώ πέρα. Θα, θα πέσεις απόψε για ύπνο και θα κινηθείς ανήσιχο την, την, ώρα, την ώρα που είμαστε στην τουαλέτα Ναι, τράβεις το καζανάκι ή θα Το τράβεις το, τρα, το, τρα, το πάλι καζανάκι Για πες ε, Σκέφτηκα κάτι Τι σκέφτησες Εγώ θα φύγω γιατί κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι Έλα αρεσί okay. μη φεύγεις κάτσε να ακούσει τα πει yeah. Ότι αυτοί που τα γράφουν αυτά ναι. πες να λένε μαλακίες Άρε, από δώρα. Εδώ τώρα <laughs> κάναμε ολόκληρη ανάλυση. <laughs> να προχωρήσει τη σκέψη <laughs> του. Είσαι χαμένο. <laughs> να σκέψη του, αυτοί που τα λένε αυτά Παίζει να παίζουν. Μάρες. Έλα <laughs> ρε, μην μιλάτε έτσι, ρε. δεν είναι σωστό να πούμε. Εκπομπή κάνουμε, μην είσαστε ζαγάρια να πούμε. Λοιπόν, να πάμε στο τέλο του άρθρου να δούμε τι γίνεται. <laughs> λοιπόν, λέει: <laughs> λέει, <laughs> λέει έχει, έχει, έχει πολλά διάφορα εδώ πέρα, αλλά λέει: Τα άλλα σημάδια όπω αναφέρονται από τον Ιωσήφ το παιδινό. Περιπολιτειακή ανομαλία, υποχώρηση του παγκοσμίου κεφαλαίου, προκήρυξη εκλογών και επίθεση των Τούρκων συνυπολογίζονται εξίσου σοβαρά, ειδικά μετά τη ραγδαία δημοσκοπική πτώση που έχει υποστήριξει η κυβέρνηση. Ο τύπο είναι πολιτικό αναλυτή. Τελείωσε ρε. Είναι και όχι αναλυτής. μόνο γεωστρατηγική κτλ. Άκου εδώ. Ο, ο διεθνή τύπο έχει ήδη πριονίσει την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Είναι και σαμπαρικό ο Πούστο. <laughs> <laughs> δεν, δεν είναι. Ρε. Περίμενε ρε. Περίμενε. Και. Προδιαγράφει εκλογές μέσα στο 2014 hey, hey, hey. <συσχεύσαι> Τι είπε τώρα ρε που το ξέρει ρε φύρξε, Αbie, μες, Λοιπόν το ίδιο ζητά και η αντιπολίτευση στην Ελλάδα Δεν μένει όμως παρά να αφήσουμε το χρόνο Να μας αποκαλύψει το θέλημα του Θεού Όχι μόνο στο θέμα των καιρικών μεταβολών που λέγαμε <συσχεύσαι> Αλλά και των πολεμικών σενάριων που θα καθορίσουν την τύχη του πλανήτη Στο επόμενο κρίσιμο για όλη την ανθρωπότητα διάστημα των 9 μηνών <Το> <Το> ε, αυτό το έγραψε 12 Ιανουαρίου του 2014. <Το> Γεννάτ, <Το> περίμενε. <Το> Γεννάτ, Φλεβάρι, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, Ιούνι, Ιούνι, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει το Σεπτέμβριο. Το λέω ξεκάθαρα. Θα <Το> <Το> ανοίξει τα σχολεία, θα γίνει πανικό να πούμε. Δεν θα έχουν τα παιδιά <Το> να πούν. Λόγω μια πορεία αυτό που λέει ότι η διεθνή τύπο πριονίζει του Πρωθυπουργού. Γιατί, όλοι αυτά γιατί, τα... γιατί να μαραγώνα, Γιατί μπορείς, όλα ξέρω. αυτά τα πνευματικά τέκνα του αυνάν, μάλιστα, όλα μεταξύ καρατζαφέρη και σαμαρά. Δεν μπορούν να Όχι Έχουμε και το δεν είπαμε ο άλλο που <laughs> λέει. Ναι. Καλό δεν είναι το ήταν το γέλιο. τριχόπτωση. Το συμπεριφέρει του δηλαδή τελείωση. Χρυσία βγήμα λίση, Είναι τηλέφωνο, γιατί το έχει το τελευταίο. Έχει ε, δεν ξέρω αν αυτά που φτιάχνει, αν φτιάχνει και επιμικιντές και τα λοιπά, διάφορα τέτοια. Αυτό είναι γεροντελεμούτισκο. Εδώ ε, λέει κομμουσκίνια και email που επικοι... Κομποσκίνια και email επικοινωνίας. <laughs> δηλαδή αγολάς κομμουσκίνι, παίρνεις όλα και ένα email επικοινωνίας. <laughs> λοιπόν, <laughs> <laughs> μαλάκια. <δεν θέλει. laughs> Οι 100 νόματα Παναγίας. Μυθιστόνικο Βάλετε 100 ονόματα Παναγίας 100 το Παναγίας Έλα ρε Απλώς στην Παναγία την λένε διάφορα Λένε η δεν Ή ξενικτούσα Ή δεν ξύπναγα και τέτοια Βάλετε 100 ονόματα καλά εντάξει Μιλάμε στο δρόμο εγώ σε ένα φανάρι Δεν Να ρωτήσω κάτι Εδώ πέρα αυτό λέει Serial 0 Χειμώνα είναι νότιο Ντάντη. Κόψει και μοίρασε η Λεωνόρα Ζουγανέλη. <ΣΣ> αυτά τι είναι αυτά. Έχω να πω ότι αυτό ο άνθρωπο ζει τη ζωή του. Έτσι. Ανεβάζει τραγούδια και σειρέ. Λοιπόν, το προφητιών του ανάγνωσμα αναγκαία σύμφιση. λόγω εξε, εξελίξεων. Αυτό είναι αναδημοσίευση. Κάνει και τέτοιο Κάνει και αναδημοσίευση ο αναγνωσμό. Λοιπόν, για... για να δούμε. Στην Ελλάδα θα πέσει η κυβέρνηση και θα πάμε σε εκλογέ. <τώ> Τότε ακριβώ η Χούντα που κυβερνά την Τουρκία θα μα επιτεθεί. Η πιθανή ημερομηνία των εκλογών θα είναι σε έναν από του ερχόμενου μήνε μέχρι το Νοέμβριο. Μπράβο, ρε, μπράβο. Είσαι πολύ καλό. Όχι εσύ. Αυτό που κυβερνά την Ελλάδα, κουβέντα. Κουβέντα, τι λέμε. Λοιπόν, για πε. Αν συνυπολογίσουμε την προφητεία του Παρτακοσμά. Όχι την προφητεία, θα διαβάσει όπω το γράφει. Την προόρηση. Α, προώρηση, προχέριος. Ναι. Την ναι. προώρηση του Πατροκοσμά <Κι> Μη το άλογο στο αλόνι Μη γελάς ρε, μη γελάς, <Κι> Στο εξηγεί και όλα σου άθρωπος να πούμε Μην τρελαίνεσαι Ή, Ή το άλογο στο αλόνι Ή το άλογο στο αλόνι <Κι> Ιουλίος, η παρένθεση Ή η... το βόβι στο χωράφι Παρένθεση βόδι στο χωραφι παρενθεση νοεμβριος θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία και την έξαρση τη πολιτιακή ανομαλία στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να παραιτηθεί. Οι προορήσει του Ιωσήφ Τουβα, του Βατουπεδινού νοστοποιούν τι εξελίξει αυτέ πριν εκείνες πραγματοποιηθούν. Απόδειξη του πιο κάτω περίφημου πλέον εξασέλιδό του. Σιγά μην καθίσουμε να διαβάσουμε πώ. Όχι εξασέλιδό, δεν αντέξω. Παιδιά, όχι, όχι, όχι. Προφητείε τη Αγία Ματρώνα για τον υπερχόμενο. Ποια είναι η Αγία Ματρώνα Το ξέρεις αυτό που λέει Τι είναι αυτό που είναι πράσινο Και όταν βγαίνει στο πρωί στο δρόμο Σε λέει καλημέρα Και λέει τι είναι Λέει το πριστοδρόμιο Λέει γιατί Είναι πράσινο το πριστοδρόμιο Λέει ο άλλο γιατί Σε λέει καλημέρα Λοιπόν θα το πατήσω αυτό παιδιά να διαβάσουμε να δούμε. Καθόλου 100 χρονών τη Παναγία, δεν το, Παναγίας, το δεν έχουμε, Περίμενε, ρε. Περι... ρε. Εγώ θέλω να την ακούσω. <laughs> να περιμένει. Λοιπόν, πρώτα, θα δούμε εδώ πέρα. Ποια είναι η Αγία Ματρώνα και ποιο είναι ο υπερχόμενο. <laughs> Α, εδώ... υπό... για τον επερχόμενο πόλεμο. Έτσι λέει. Απαραίτητη αναδημοσίευση λόγω του πυρετού των μυστικών διαβουλεύσεων των ΙΠΑ με τι συμμαχικέ του δυνάμει τι τελευταίε ώρε. Ήταν απαραίτητη περίμενε. η δημοσίευση. Περίμενε, Είχε. περίμενε. Απαραίτητη. Τις τελευταίες ώρες γράφει εδώ πέρα Αλλά γράφει πάνω 14 Ιανουαρίου του 2014 Τις πότε ήταν Γενάρης Φλιβάρς Μάρσα, άμα πριν τρεις μήνες έχουμε πέρα Σιγά να έχουμε λοιπόν, λοιπόν Πόλεμος δεν θα ξαναγίνει με τον τρόπο που, με, που μέχρι τώρα ξέρουμε Χωρίς πόλεμο θα πεθάνετε όλοι Θα πέσουν πολλά θύματα Όλοι οι νεκροί θα ξαπλώσετε πάνω στη γη, όχι ό,τι θα αιρούμε στον αέρα. Άρα από εδώ. Θα σα πω και κάτι άλλο. Από βράδυ όλα θα είναι όρθια και καλά πάνω στη γη, και όταν θα σηκωθεί το άλλο πρωί όλα θα μπουν, θα τα αφούν μέσα στη γη. Χωρί πόλεμο. Ε, Συγγνώμη. Με μένα πιάνει ένα Δεν είναι τώρα, δεν είναι μαλαγία. Να είσαι ένα ε, ανθρωπάκκο, να έχει ζήσει μόνο σε ένα μοναστήρι. Να μην ενοχλεί κανέναν. Και αφού πεθάνει, να βγαίνουν οι μαλάκες του, να και να σου βγάλουν. Περίμενε, περιμένουμε. Αυτά τα είπε η Αγία Ματρώνα. Θα μάθουμε γι' αυτήν σε λίγο. Αλλά περίμενε, Εδώ πέρα λέει προφητείες της Αγίας Ματρώνα για τον επερχόμενο πόλεμο. Ο δεν τον λέει: δεν Ωραία. Εδώ πέρα τι διαβάσαμε τώρα. Για τον... Ότι Οπότε... πόλεμο δεν θα ξαναγίνει με τον τρόπο που ξέραμε. Χωρί πόλεμο θα πεθάνετε όλοι. Άρα ποιο είναι ο πόλεμο που έρχεται, Αυτό είναι ο Είναι ο πόλεμο που δεν επερχόμενο. Ο... Ο... Ο... <laughs> <laughs> Η αόματη Αγία. Α, γι' αυτό είχε άλλο πάρισμα. Όχι, όχι, όχι έτοιμο το Ισραήλ για ηλεκτρομαγνητική επίθεση εναντίον του Ιράν. Περίμενε, έτοιμο το Ισραήλ για ηλεκτρομαγνητική επίθεση. Φινόντα το... η μαγνητάρχια. <laughs> <laughs> περίμενε, ρε, Περίμενε, λέει. Η αόματη Αγία προώρησε τη χρήση ενό όπλου που σήμερα οι Ισραηλοί διαθέτουν και βρίσκονται πολύ κοντά στη χρησιμοποίησή του στον πόλεμο κατά του Ιράν. Η πνευματική τη ματιά. Προσπέρασε το χρόνο και βρέθηκε λίγες βδομάδες πιο πέρα από τις 11.09.2012 όπου ένα άρθρο του διεθνή τύπου προσέχεις του... όχι του διεθνούς. του διεθνή, του διεθνή τύπου διεθνή, διεθνή, διεθνή. έρχεται να τη δικαιώσει. <laughs> Έτσι. Και λέει το άρθρο. και <laughs> μου αρέσει η πηγή <laughs> του στο σελίδα lemonade.com <laughs> lemonade. forward <laughs> <laughs> <Χώσ'> <Χώσ'> είναι η γαλλική σελίδα Το Lemonade είναι η πηγή Περίμενε πρέπει να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα. Είναι γαλλική δεν επισκεφτούμε τώρα στη γαλλική σελίδα Γιατί όχι ρε εσύ <χαλίου> Περίμενε Lemonade και... <mimondo> <Λέ>, και... <mimondo> <mimondo> και Και τι λέει από κάτω Περίμενε η ειστουσελίδα Lemonade.fro ε, ε, ε, <mimondo> Αναφέρει Αξιόπιστη βεβαίω, Ότι ο Αμερικανός Ειδικό για ζητήματα άμυνας Bill Gerge Ξέφρασε στο συντηρητικό site The Washington Free λέει εδώ πέρα είναι μπέικον, έτσι λέει. Μπέικον, είναι Τι ανησυχίε του για την εκκίνηση μια πυρηνική επίθεση από το Ισραήλ σε μεγάλο ύψο, η οποία θα εξουδετερώσει όλε τι ηλεκτρονικέ συσκευέ του Ιράν. Πρίστο, πείτε ξεκάθαρα. Ηλεκτρομαγνητική επίθεση. Ναι, μαγνητάκια, εδώ δεν πάω. Επίση, η Αγία προόρισε επίση την κατάσταση στην οποία θα περιέλθει ο κόσμο κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, αλλά και μετά από αυτόν. Όταν πιθάνω, λίγοι θα έρχονται στον τάφο μου. Αλλά μετά από χρόνια ο κόσμο θα με γνωρίσει και άνθρωποι ταλαιπωρημένοι από τι θλίψει θα με παρακαλάνε και... να απλώ για αυτού. Όλου θα του ακούω και όλου θα του βοηθώ. Και μετά λέει αυτό που λέει: Θα ξαπλώσουμε έτσι και θα σηκωθούμε αλλιώ. Θα γυρίσουμε στο ξύλινο αλέτρι και με αυτό θα δουλεύουμε τότε. Άσε τα τρακτέρ. Α, πάει το τρακτέρ, παιδιά. Το τρακτέρ έχει Να δω πώ θα έρθουμε για την εκπομπή. Για την εκπομπή δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Παιδιά. Θα παίρνω το, το γαϊδούρι να το μουλάρι. Λοιπόν, άσε τα Θα δουλεύει τότε το αλέτριτο ξύλινο και η ζωή θα είναι καλή. Όμω, ακόμα δεν φτάσαμε μέχρι αυτού του καιρού. Εσύ όμω δεν θα πεθάνει μέχρι τότε και θα τα δει όλα αυτά. Πώ σα λυπάμαι όσου του έσχατου καιρού που θα ζήσετε. Η ζωή θα γίνεται όλο και χειρότερη. Okay. Αυτή εδώ θα μα τρελάνε, να πούμε. Η αόματη ματρόνα. Και <laughs> <Η laughs> μια λέει θα πεθάνουμε όλοι, την άλλη λέει δεν θα πεθάνουμε, θα κάνουμε τα αλέτρια και θα ζούμε καλύτερα. Όσοι Εμένα με έβαλα μέσα, δεν ξέρω πώ. Πώ η ζύση μου. Ναι, αλλά προηγούμενο. Εσένα Ιωκάστιο, πώ φαίνονται όλα αυτά. Γυλάσαι. Γυλάει, μου ρε. Λοιπόν, πάμε στην εκατόνομα τη Παναγία για να το κλείσουμε. Εκπαίδευτο, τι θα γίνει. Εντάξει, κρυπέδια. παιδιά Λοιπόν, πρόσεξι, θα το θέσω διαφορετικά να πούμε το θέμα. Θα θέσω το ερώτημα στου ακροατέ μα και θα πω, άμα θέλετε να συνεχίσουμε. Θα μα στείλετε ένα μήνυμα στο τσάτ του σταθμού. Καλά, Θέλουμε να συνεχίσετε Άμα δεν μας στείλετε, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εντάξει, Εντάξει, Ακροατάκο μου. Λοιπόν, Εσύ, κοιτάμε εδώ πέρα τόσο ήρωα. δεν έχουμε διάλογο. Τι αλλά... μήνυμα, τι μήνυμα μα στέλνετε, κλείστε την αηδία που κάνετε για εκπομπή. Τι? Μην έρθω εκεί και σα πλακώσω. Σαν Ο διαχειριστή των σελίδων. Ουγιάς Μη φωνάξου τον Κασιδιάρη Μη φωνάξω τον Κασιδιάρη Τι λέει, τι λέει ρε Δεν καταλαβαίνω ξέρω ούτε εγώ όλου Θα πάτε στην κόλωση Άλλο πράγμα, εντω μεταξύ Περίμενε Περίμενε γιατί να πάω στο άλλο του τέτοιο εδώ πέρα Είμαστε αλλιάνθρωποι μηνύματα και δεν τα βλέπουμε ρε εσύ Τόση ώρα είμαστε σε λάθο μέρο να πούμε Κοιτάμε αλλού για μηνύματα και αυτά Εκα... Θα έλα, τα δούμε έλα, ρε, τα... φαγκώθηκες με τα 100 ονόματα, Μοτά, θες να είσαι μερικά Όχι okay. Η Φιδούσα, η γρηγορούσα, Τρικε, η Γλυκοφυλούσα Α και σε κόμεις, πίκτης, παιάν Τα από το Απόλλωνα, σε ούσα Σε ξοφλούσα, σε Όχι έχουμε και το παιδί εδώ πέρα, το Μωρόνα που μάζει, μίλαμε Πού είναι, το έχω πατήσει εκεί, έπαιρ Λοιπόν, όλα, όλα, δικά σου, όλα, πες όχι ε, ρε έλα, όλα, έλα. όλα ξεκινάμε με το υπηρεαγή αθελό Όλα με τι τελειώνουνε Σ όσον ημάς τελειώνουν Πάμε έλα δικό σου Να σι πω Θα μπουν οι άνθρωποι μέσα στο ραδιόφωνο και θα μα πλακώσουν στο ξύλο στους. Λέω να το ξέρεις <laughs> Έλα ρε συ, γουργοϊπίκοε Αγγέλων κυρία Δαμάστρα Αγία Δαμάστα. Σκέπη Δηματάρισα Βημα... <laughs> Λαχιενίτισα Αρβανίτισα Πού είναι αυτή Σοβαρά Και Αρβανίτισα Βαρνάκ, Λα, Βαρνάκοβα, βα, αυτή... Βα, είναι... αυτή είναι η Ρουσίδα, Βαρνάκοβα, <σίλω> από κάπου, τελο πάντων. Βλαχερνίτισσα. <σίλω> από... Βλαχερνίτισσα, σαν Λαχερνά. Λοιπόν, η Κουνίστρια. <σίλω> Ρε, <όχι> η Κουνίστρια. <σίλω> <σίλω> η κουνίστρια. Ρε, όχι η Κουνίστρια, η Κουνίστρια. Πόσες σπουρές του λένε να του λες καθαρά. Νιιιιρό. Λοιπόν, η Κωσιφήνησσα. Εθνοφρούρουσα. Η Κουνίστρια. Η Κουσιφήνησσα τι είναι αυτή. ξέρω. Τι? Οι εσφαγμένοι Λοιπόν Θλημουμένουν ε, χαρά Κουκουζέλησα Έχει, έχει, έχει καρδισιώτησα <συσίλυνα> Καρδισιώτησα Ναι, ε, πω, ναι πω, Έχει διάφορα καρδίτσισα. Έχει από διάφορα μέρη <συσίλυνα> υποδείλω, Τρικα, Τρικαλίνουσα έχει Ναυπακιώτησα Εγώ το μαχαιριώτησα δεν μπορώ να πιάσω <συσίλυνα> Εντάξει Έχει την ε, σαλαμιώτησα Συναπωνώτησα Εεε Φοβερά προστασία, φοβερά προστασία Το ξέρει αυτό Χαζουβιώτησα Ωπα ρε τι είναι τούτο Για δείτε <laughs> λίγο έχουμε <φοβιώτησα, laughs> μηνυμά <μηνυώτησα. Για, laughs> <έχουμε φοβιώτησα, laughs> Περίμενε να δούμε Εδώ πέρα να ανοίξει του κάποιο μήνυμα έχουμε εδώ Λοιπόν <laughs> Άσχετο <laughs> είναι αυτό <laughs> ε, <laughs> Ναι εντάξει <laughs> Ωραία <laughs> άσχετο <laughs> είναι αυτό Εντάξει, τελείω άσχετο. Εδώ τι έχουμε, ναι, μάλιστα. Περιμέν... Λοιπόν, ακουρατάκο μου, είπαμε, περιμένουμε το μήνυμα, έτσι. Εντέλει, να συνεχίσουμε... να... ώρα για να, να χινε... συνεχίσουμε Να <χει> συνεχίσουμε αυτό το ρεζιλίκι, να συνεχίσουμε να πούμε. <χει> θα μα πει εσύ. Εδώ μεταξύ, διαβάζουμε τα ονόματα εδώ πέρα, τα 100. δε χορτένιο ο άλλο. Τροδίτησα. Τα τάρνα. και εγώ βαφτιστήριο. Εκεί βαφτίστηκε. Να, να είσαι καλά. Λοιπόν, παραμυθία. Σκουπιώτισσα Αα αυτή πρέπει να εντάξει με τη Σκουπιανή να πούμε κάτι Σκουπιώτισσα Δεν καταλάβαινε Τρουδίτισσα είναι με τους τρόε, Αυτή δεν ήταν με τους Έλληνε να πούμε όταν... mm. εκεί στο... αυτό ήταν στην τρία. Mm. Καλά οι Τρυπητοί και τα λοιπά mm. Τρυπητοί Αλλά περνάμε yeah. τα καλύτερα και αυτό είναι φοβερό και τρομερό Δεν είναι mm. τώρα Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Τέχνη back to my boat on the river sticks τι να το, δεν ξέρω. Τι να αξιμολογηθώ, δεν έχω κάνει κάτι κακό. Όπα, όπα, αυτό είναι καλό. Περίμενε. Τι να αξιμολογηθώ, δεν έχω κάνει κάτι κακό. Κυριακή Μαρτίου. Ο Ανάργυρος έχει κάνει ανάρτηση. Λοιπόν, πριν να πούμε αυτό, α ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μετά θα σα πούμε αυτό και θα σα αποχαιρετήσουμε κιόλα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, α βάλουμε το τραγουδάκι. Είμαι ένα κροατάκο μου, θα σε διαβάσει εδώ πέρα ο, Πάνος, ο Μέγας Άκου τώρα θα συδιαβάσει. Αλήθεια, πόσο δύσκολα ανοίγουν οι πύλε τη μα. <συσκύνω> Πόσε προφάσει και δικαιολογίε θα ε, τι, τι είναι αυτό, μου <συσκύνω> <συσκύνω> <συσκύνω> κόφετε. δεν είναι ασθενάς, <συσκύνω> <παιδιά> μου, Ελά, συγνώμη <συσκύνω> παίρνει το συνέστημα πάλι. Αλήθεια, πόσο δύσκολα ανοίγουν έχει ανάγκη μετάνοια. Πόσες, πόσες, πόσες. Τι έκανα, τι έκανες τι έκανες Τι έκανες Λένε πολλοί. <laughs> Δεν έχω να κρύψω κάτι, λένε άλλοι. Ναι. και αυτά ενώ υπάρχουν κακίες ναι. κατά τον άλλο. Λόγια πικρά. Κατά, τι λέει. Κατάκριση, ρε. Κατάκριση. Ψεύδι, ψεύδι. Και τη ψυχής αμαρτωλές επιθυμίες τι άρκασα αμαρτήματα, σε και φιλάκα. Το χόντρινε είναι τώρα, είπε τι άρκασα αμαρτήματα Όμω τόσα και τόσα άλλα. Απαπά. Δεν έχουμε λοιπόν ανάγκη μετάνοιας Έχουμε, έχουμε, μετά από αυτά που διαβάζει. <laughs> για για πε. Δεν χρειάζεται να καθαρίζουμε την ψυχή μα από εκείνα που μα κάνουν ενόχου <laughs> του Θεού. Πάρ' η ενοχή να έχει, είχε ενοχή, δεν έχει πάρει μια ανοχή. <laughs> λοιπόν, για πε, για πες Πώ θα κοινωνεί αν δεν έχει αγάπη καρμονία σπιτικό σου, με το κουτάκι. Το είπα, αυτούς και αυτούς. Ναι, αυτούς και αυτό σκέφτεσαι εσύ. Για πες Αν δεν μπορεί να ανταλλάξει. Να συγνώμη να πω κάτι του κοινωνίσεις Εδώ πέρα ήθελε λέει είτε έχει βάλει γιώτα, αλλά ήταν επειδή τον έχει πάρει ο ερημός αυτό ο συναισθηματικό. Ο μιλάει για ναι, την ερμηνεία, δεν κοιτάει την ορθογραφία. Έτσι, yeah. μπράβο. Α, μπράβο. Αν δεν έχει αγάπη και αρμονία στο σπιτικό σου, βέβαια μπορεί να μείνει στο παγκάκι. Κάνετε να... αυτό. Στο παγκάκι. Από αυτού του χιλιάδου ε, άστεγους αλλά δεν έχει σημασία. Στο σπιτικό σου είναι αυτό. Ο καμίνης δεν είχε πει <σοίλοι> στου αστέγου <σοίλοι> ότι άμα θέλει να σε φιλοξενήσει, θα με γράψει και τη διεύθυνση που διαμένεις <σοίλοι> Λοιπόν, για πε λοιπόν. Αν δεν μπορεί να απαλλάξει, να ανταλλάξει <σοίλοι> μια καλή μέρα με το γείτονά σου. Κάνετε τηλεφωνία, κάνετε τηλεφωνία. Αν δεν βλέπει του γονεί σου, μόνο από συμφέρον και όχι από ενδιαφέρον και αγάπη η τρίτη τρίση φορά περιμένει στην αιώνια καταδίκη και τον χωρισμό από τον Θεό ερωτηματικό ή τη συνεννόηση με τον Χριστό και την προστασία της Παναγίας συνένωση ρε τι συνεννόηση ρε τα χίλια μου το ίδιο το τεξιά του φοβαροτήμενα φοβάστε την τροπή πάμε φωνές φοβάσαι την τροπή και τον αγώνα φοβάμαι που σταματάει την αμαρτία ναι ο διάβαλος λέει ο ιερός Χρ Συνδυάζει στη... την αμαρτία με το θάρρος Θάρρος Και τη μετάνοια με την τροπή Τροπή mm. Ενώ στην αμαρτία προχωρούμε με θάρρος Θάρρος Στη μετάνοια τρεπόμαστε να προχωρήσουμε να προχωρήσουμε Για τον λόγο αυτό δυσκολεύει η πράξη της μετάνοιας Επειδή γνωρίζει Γνωρίζει <laughs> <laughs> Ότι αυτή καθοδηγεί τη σωτηρία οδηγεί στη σωτηρία Χέστηκα <laughs> Έξι τη ραμένε όφι Γιατί αν δεν έξελθες εσύ θα σε βρουδάκι, στα βρουδάκι, σταυρουδάκι, σταυρουδάκι, σταυρουδάκι. <Τι> Τρία σταυρουδάκια Α! Αυτό έχετε με shift και... Ναι, ναι, ναι, ναι. είναι στα σταυρουδάκι, ναι, ναι, ναι. Είναι σταυρουδάκι. Ναι. λοιπόν, λοιπόν έχουμε, Όχι, μηνύμα, π, έχουμε μηνύμα, έχουμε Περίμενε, για δούμε μία Περίμενη, γιατί νομίζω εδώ πέρα έχουμε... Όχι Τι είναι αυτά Έχουμε, ναι Πού είναι Τριμιά ώρα. Πού τε... Τι είναι τριμιά... Πίσεις, <laughs> <laughs> Έλα ρε τι είναι αυτά εδώ πέρα είναι oh, άλλο πράγμα αυτό Ναι δημοσίευσαν ναι. μία ναι. <στονίς> <στους> ναι. <στους στονίς> <στους στονίς> ναι. ναι Μας καλούνε να παίξουμε double bubble Και να πούμε και τα να πούμε Λέμε τώρα εδώ Εδώ δεν έχει Εδώ πίεσης. πατάμε εδώ πέρα Ανέβα πάνω πάνω πάνω κάτι θέλει να πει ο εδώ Τι ναι. έχω Πέμπια ώρα, χωρί ε, Απορεί ε, τι είναι, το είναι αυτό Γιατί την έχει προβλή μας Ναι, ναι Λογικόνα, και πήγαινες ειδοποιήσεις πάνω-πάνω να δούμε τις θελευθέες Εδώ Ναι, ναι, ναι, εδώ πάνω Α, ειδοποιείς το Σουλίσου Πλατεία Ρέντου που ανέβασε η Φίλιπ Μάλιστα, εντάξει λοιπόν Περίμενοι τώρα, να πάμε να δούμε και το, αυτό, το τέτοιο από εκεί εντάξει. Εντάξει. Με Άρα, να Το από Να το δούμε και αυτό να δούμε, Ναι, ναι Ρε, τάρι μάλλια ρε Ρε, ρ τι, τι, εδώ πέρα γράφει η άλλη να πούμε: Κάνει επανάσταση λέει. Τι καλή επανάσταση! <σταλεί> πέρασε αυτό, πέρασε. Πέρασε <σταλεί> <πέρασες, σταλεί> να πούμε. <σταλεί> Αλλά εδώ πέρα έχει, έχει διάφορα. Αυτά δεν πρέπει να διαβάσει. <σταλεί> Μ' αρέσει το πλούσιο του blog. Λοιπόν, Ή το, το πλούσιο του Δεν είναι απλά ορθόδοξο. Έτσι, κατεβαίνει εκεί αριστερά και αφού έχει διάφορα να πούμε. Λέει: Η θαυματουργή εικόνα τη Παναγία, το τζάκι τη ψυχή μα κτλ. Κάτω-κάτω γράφει ετικέτε. Δίσκο. Ροκ. Γεωστρατηγική. Ελληνικά τραγούδια. Επιστήμη, Ιστορικά, Κοινωνικά, Ορθοδοξία, Πόλεμο, Πολιτική, Pop. pop. <laughs> <laughs> <laughs> σαν να ανοίγει ένα <φιλόσυρα>, πράγμα. <laughs> και προφητείες. <laughs> Ποιος Ποιο θα μπει στο κανάλιροεξιτέντα.blogspot.gr ναι. που είχε τα κουμποσκένια να διαβάσει την ενημερωθεί για την Pop και τη rock Στοβαρά τώρα Υχτές έκανε ανάρτηση να πούμε Με τον Ιωσήφ τον Βα... το... το Πατοπεδινό το Εντός ο λίγου θα έρθουν πολλά δυνάστη στη χώρα μας Μπράβο Εντός ο λίγου Αυτό είναι παλιό βίντεο παιδιά Μην ξεγελιέστε το... το βίντεο Και είναι παλιό χρόνια, Πριν έχει πεθάνει τόσα χρόνια ο άνθρωπος Δε, ε, Όχι ο άνθρωπος Ο άγιος άνθρωπος Συγνώ. Λοιπόν, όλα θα γίνουν γρήγορα και αναπάντεχα. Χριστός, θα ανέστε. Καθαρίστε την ψυχή σας, γιατί ο χρόνος λιγουστεύει, εξελίξαν οι και καταιγιστικέ. Και από κάτω ο Χριστός σε φάση η Νεράιδα, δεν <Κι> καταλαβαίνω <Κι> γιατί τον έχουν έτσι. <Κι> η Νεράιδα, <Κι> στουρανούς με το τόξο από πίσω και καθαλή. Το α και, και το μέγα, ρε, είναι ρέ. ρε. Και κάτω έχει ένα, ένα, μια κορώνα, <Κι> να το πείτε. Είναι ένα. Είναι βασιλικός ο Θεός. Ναι, κρατάει στα χέρια του τη γη να πούμε εντάξει. Ναι. Αγγελάκια δίπλα κορώνα... από το φωτοσώπηνο όλα αυτά έτσι. Φέρντα, λοιπόν, διά. Και ο έκτο άγγελος εξέχεται η φιάλη αυτού επί των πουταμών, το μέγα εφράτη και ξηράνθη του είδου αυτού. Και από κάτω έχει μια φωτογραφία. Δεν έχει ο εφράτη τίποτα, δυο σταγώνε νηρών. Να πούμε Οι οργάνους, η οργάνωση Αλκάιντα που συνδέεται με μαχητέ έχουν κλείσει όλε τι πύλε του φράγματο που ελέγχουν την Ιρακινή πόλη Φαλούτζα στην υπαρχή Ανμπάρ Ιρακινή Ιδατικών πόρων υπουργό Μοχαμέν Λετσάντι ανέφερε σε δήλωσή τη τη Δευτέρα ότι οι μαχητέ έχουν κλείσει εντελώ τι πύλε του φράγματο. Φαλούτζα από χθε, Κυριακή του πρωί. Ο Εφράντη δεν έχει στερεύσει εδώ πέρα και μια πενταετία. <σχεδιά> δεν, δεν, δεν, ξέρω, δεν ξέρω. Ό,τι έρχεται πάντω <σχεδιά> θα έρθει εδώ πέρα γιατί λέει εδώ πέρα η πήγουσα και αναγκαία αναδημοσίευση. Πάνω να πει ότι υπήρχε το θέμα. <σχεδιά> κάναμε μαραθώνιο αθεόφοβο. Κάναμε μαραθώνιο αθεόφοβο, παιδιά. <σχεδιά> λοιπόν. Και εγώ κουράστηκα και όχι μόνο. Έχω σκιαχτεί τώρα. Mm. τρέμω τι θα συμβεί, δεν έχω ιδέα. Παιδιά, θα Εν τω μεταξύ, θα προλάβουμε. Γιατί να έχουμε αυτό το παιδί Θα, φορά, θα, φορά. θα, προλάβουμε, θα, προλάβουμε, θα προλάβουμε να κάνουμε άλλη εκπομπή, παιδιά. Δεν ξέρω. Η εξελίξει είναι ραγδαίε. Άμα δεν έχει έρθει το ποθούμενο μέχρι τώρα, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε εκπομπή απευθεία σύνδεση από την Αγία Σοφιά. Αφού ε, έλα, ρε, την πόλη, την παίρνουμε 7 άτομα, όχι, να σου πω. Δεν θα λιώνεις τις προφητείες. Αυτό είπε. Πού πας εσύ και πόρα θα κάνεις αποφώνηση, πού πα. Τη βόρεια, έπρεπε ότι παίρνουμε... Κάτω, την αποφώνησή σου, κάντε την αποφώνησή σου, κάντε την αποφώνησή σου. <σ�ερίζει> <απόφονησαι. σ�ερίζει> Αυτή ήταν η εκπομπή του πλατείου Αρέντι, οι αθεοφοβοί. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Την υπομονή. Την υπομονή. Μην κοροϊδεύεσαι ρε. Την υπομονή. που λε. Κατά πιστέφω στο πλάκι εδώ, είχα φοβούργο. Όχι, όχι. Να προσπαθήσουμε να έχουμε το παιδί. Το παιδί, παιδιά, το παιδί. Ποιο παιδί? Τον το, το, το τύπο αυτό που έχει το είναι... που Όλα τα που το μπλοκ και τα Ευχα... Ευχαριστούμε όλα τα μπλοκ post που μα. Και <σχ> ε... όλα. Ένα τύπο τα έχει όλα αυτά. Είναι, όλα αυτά και τον ένα είναι, τύπο. Είναι ο Ηλίας και ο άλλο. Ο Ανάργυρος να πούμε. Δύο άτομα. Ε, αυτά δύο άτομα τέλο πάντων τα οποία μας δώσαν πολύ υλικό για σήμερα. Και γελάμε. Μα, δε, όχι γελάμε, εδώ πέρα μάθαμε και... ένα σκασμό πράγματα. Βέβαια, πίσω, τώρα έτσι. Πίξαμε στην ενοχή, στο φόβο. Εντάξει. Θα επειδή τα γεγονότα κυλούν ραχδαία, δεν ξέρω αν την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε κουμπί. Του ελπίζουμε. Α ναι, Το ελπίσουμε. Ναι, ναι. Θα προσευχηθούμε ναι. γονιπετής να πούμε ναι. στην Αγία. Πώ τη λέγανε. Ε, τη γονιπετή. Όχι, δε. Αυτή που. Ναι. Πού είχαν την προφητεία να πούμε. Την αώματη. Θα... Την αώματη θα... θα... αυτή, τη τώρα, μαρτέλα. Πώ τη λέγανε. Τη μανταλένα. Μαρτέλα. Λοιπόν, που έκανε την προφητεια να πουμε την αωματη την αωματη αυτη τη μαρτελα πω τη λεγανε τη μανταλενα μαρτελα λοιπον που λεει που λέει θα γίνει πόλεμο, αλλά δεν θα γίνει πόλεμο. <Κι> Αυτή. <Κι> πάμε, παιδιά, να το κλείσουμε. Αθεόφοβη με το 3. Ητανεξικάθαρη. Λοιπόν, α τσβάει, να του λε του χάριν. Pick a bill of cardinal. oh Lord, pick a bill of day, oh Lord, pick a bill of oh Lord, pick a bill of day, oh, and oh, it jump.